εκεί στον νότο, εκεί μου κλειρώσε το έρωτα στο λότο Τον κόσμο. Ναι. Να το χαιρετήσουμε τον κόσμο. Να το χαιρετήσουμε. Γεια σου Κόσμε. Έχει γεια «γυά Κόσμε, έχει γεια Γλυκιά Ζωή να πούμε. Χαιρετούμε του φίλου του Βλαδία Ρέντια. Ε, Μίτσο Μπαρδούζα στο μικρόφωνο. Χαιρετάτε τον κόσμο. Χαιρετάτε τον κόσμο. <laughs> Παπαδομάνο, like Παναγιώτη. Χαιρετάτε ο... τον κόσμο. Γεια σου Κόσμε. Έτσι, μπράβο. Και ο, ο Θεόδωρο. Χάρηκα, γεια σας. Χάρη και ε, mm -hmm. Μπήκαμε με το τραγούδι σε στίχους και μουσική του Νίκθεδωράκη για, το, για τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα, το Πέτρουλα Ο οποίος δολοφονήθηκε μέρες 20... του 65, μέρες, του 65 μέρες των Ιουλιανών Μπράβο τα 65. Ιουλιανά που τα ξέρουν αυτά τώρα όλοι οι νέοι να πούμε αυτά τα Ιουλιανά του 65 και τέτοια Μάλι αποστασίες, δολοφονίες, διαδηλώσει. Τα ξέρουν όλα απ' έξω, λέω, ε. ναι, ναι, ναι. πάνε στη Μίκο, ρώτα όπου θέλεις, άμα δεν τα ξέρουν να σε τρυπείς ότι μη, τι να πούμε. Είμαι σίγουρος ότι τα ξέρουν όλοι. Έτσι <laughs> μπράβο, λοιπόν. Είναι να, δημιουργ... ε, να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή, η Επιπαντός Επιστήτου, η οποία όπως και οι προηγούμενε εκπομπέ θα πιάσει διάφορα θέματα, είναι αφιερωμένη, γι' αυτό ξεκινάει και με πρώτο θέμα, τη δολοφονία του φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα, κατά τα Ιουλιανά του 65. Έτσι. Αυτό γιατί πρέπει να θυμόμαστε του νεκρού στον αγώνα τη ελευθερία, αλλά και γιατί μπορεί ίσω να ταιριάξουμε κάποια γεγονότα τα οποία μπορεί να συμβούν σε σημερινή ή έχουν συμβεί σημερινή Ελλάδα με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Περίμενε τώρα. τώρα που το είπε αυτό να το. Μιλήσετε σκεφ... για αποστασίε αυτό. Να το σκεφτούμε να πούμε. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για την περίοδο τη αποστασία, εντάξει. Να πούμε να φτιάξουμε ε, στον ε, κόσμο. Περίμενε, περί, περί, περί. μισό, μισό, μισό λεπτό γιατί μόλι κατέβηκα για το τρακτυράκι και είμαι ξαναμένο τώρα. Με έχει βαρέσει ζέστη να πούμε. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Ο Γεώργιος ο Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας. Μόνο γέρος της Δημοκρατίας δεν ήταν. Μόνο γέρος δεν ήταν. Γέρος μάλλον γέρος ήταν. Ναι, να το πούμε αυτό. Της Δημοκρατίας δεν ήταν. Να το πούμε αυτό. Δεν μόνο Πράκτουρας και... των Άγγλων, σίγουρα πράγματα. Και κατόπιν των Αμερικανών. Και... Θαρώ. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα ήρθε κατά τον κα όταν τον επέβαλαν ουσιαστικά οι Άγγλοι στην Ελλάδα. Οι Άγγλοι, μάλιστα. Και ήταν ο πρωθυπουργό επί τη πρωθυπουργία του οποίου στρατολογήθηκαν τα τάγματα ασφαλεία από τον Αγγλικό στρατό και την Εθνοφυλακή. Α, για να σου... κυνηγήσουν του κομμουνιστού Έτσι, μπράβο, τους κομμουνιστού ημουρίτε. Όπω λέγανε τότε. Λοιπόν, κομμουνιστού κτλ. Επιμένω εγώ, επιμένω. Λοιπόν, δεν ποτέ Δηλαδή τι θέλω να πω με τούτο, μπορεί να λέγανε έτσι οι άνθρωποι και τα λοιπά κάποιοι. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν δημοκράτες και όταν λέω δημοκράτες ήταν άνθρωποι που θέλαν να ζήσουν ελεύθερα, ρε παιδί μου. Θέλαν να ζήσουν ελευθερία, εντάξει. Πατριώτες. Πατριώτες, οι οποίοι όπου έβρισκαν τότε να ενταχθούν για να πολεμήσουν για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την πατρίδα, θα το κάνανε. Όχι ότι δεν υπήρχαν και οι κουμουνιστέ αγωνιστέ, οι οποίοι ήταν ιδεολογικά κομιστέ. Έπαιδανε, υπήρξαν... γιατί αυτοί που ήταν και οι ιδεολογικομιστέ και τα λοιπά, εντάξει. Αλλά. Όμω οι Οκουνιστοσυμπολίτε σημαίνει. Αυτοί... Όταν... Λεγόμενοι... Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Να δει που το πάω τώρα, έτσι. Όταν αυτήν και λέγανε να πολεμήσουμε τον αναρκομισμό και το... του κουμνιστοσυμπορίτε και δεν ξέρω εγώ. Δεν εννοούσαν μόνο τα στελέχη του Κούκουέ ή τα τον Απλό του Κουέ ενό όλων των ελληνικών. Αυτό θέλαν να δημιουργήσουν πάλι εμφίλιο πόλεμο, εμφιλιοπολιμικέ καταστάσει, όπω κάνει τώρα. Που λένε, ξέρω εγώ, είσαι με το συνταγματικό τόξο, είσαι με τη Χρυσή Αυγή, είσαι με τον Ξύριζα να πούμε, είσαι με το έτσι. Δηλαδή, χαίστηκαν αν είσαι δεξιό, αν είσαι αριστερό, αν είσαι κεντρός, οτιδήποτε. Του ενδιαφέρει να δημιουργήσουν πάλι διέρεση. Και να πούμε ότι η τεχνική είναι ίδια. Να θυμίσουμε ότι όταν προσγειώθηκε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο επί Πίνο ΣΕΤ, ο εχθρό ήταν ο Μαρξισμό, λέγανε. Όπου ο, ο Μαρξισμό, ίσον όποιο αγωνιζόταν για την ελευθερία του. Έτσι. Όπως και όταν έγινε το... Γιατί είχα, κάναμε και μια ανάρτηση τώρα στο πλατεία Ρέντιο για το πραξικό μας στην Κύπρο και τη Γάζα. Mm, mm. Στη Γάζα η, Γάζα, η Γάζα, η Κύπρος ήταν η Κούβα της Μεσογείου τι τη λέγανε οι Αμερικάνοι και ο Μακάρες ήταν ο Φιντελ Κάστρο της Μεσογείου. Δηλαδή μου αρέσει που οι τεχνικές τους είναι απόλυτα ίδιες. Κοίταξε να δεις το... Τώρα το τώρα. μόνο που αλλάζει κάθε φορά είναι κάποια πρόσωπα έτσι, και η ορολογία. Mm. Έτσι. Αλλά αυτά που συμβαίνουν είναι προκαθορισμένα, είναι προδιαγεγραμμένα, τα έχουν συμφωνήσει, τα έχουν κάνει, τα έχουν δείξει. Το μόνο που υπάρχει είναι η αντίσταση των λαών και αυτή και αυτό κάθε φορά το πολεμάνε με τον ίδιο τρόπο. Και μην ξεχνάμε ότι και σήμερα υπάρχουν... Κομμουνιστοσημορείτε, του οποίου πρέπει να διώκουν, αλλά μαζί με αυτού. Σήμερα δεν υπάρχουν κομμουνιστοσημορείτε, υπάρχουν αναρχικοκομμουνιστέ μονάχα. Κομμουνιστέ ή αναρχικοτρομοκράτε. Έτσι, τραβοδρομοκράτε. Και μαζί με αυτού, συστήματα υψή ασφαλείας για τον απλό λαό. Έτσι. Και να σου πω κάτι. Τρομοκράτη είμαι κι εγώ, δεν πληρώνω την εφορία. Είμαι τρομοκράτη στι φυλακέ Γ, τύπου Γ. Δεν είναι τυχαίο το γράμμα Δεν είναι τυχαίο <laughs> να το πούμε έτσι γράμματα <laughs> Τα γράμματα δεν είναι τυχαία <laughs> Λοιπόν Εκεί πέρα θα με συναντήσετε λοιπόν, Έχουμε λοιπόν αποστασίες ε, Βία Κρατική βία Απίστευτη για να, πούμε. να φτιάξουμε ένα κλίμα της εποχής εκείνης. Για να φτιάξουν το κλίμα εκείνο Για να έρθουν μετά να επιβάλλουν την τάξη να, Για να Πλησιώσουμε πούμε, το κλίμα της εποχής εκείνης Να πούμε ότι μιλάμε και τη Ιουλιανά Το 65 Όπου το βασιλικό καθεστώ, άσχετα με το αν είναι υπέρ ή κατά του Γεωργίου Παπανδρέου, το βασιλικό καθεστώ κάνει ένα πραξικόπημα εναντίον του κόμματο το οποίο ψήφισε, όπω και το κάνουμε ο ελληνικό λαό, κάνει ένα πραξικόπημα επιβάλλοντα μια δική του κυβέρνηση. Για ποιο λόγο, Περίμενα, να το πούμε αυτό τώρα. Να το πούμε, να πούμε γιατί και, γιατί και να πούμε οι δύο ήταν. γιατί. Ήταν και οι δύο καθήκια, έτσι. Με δύο λόγια να πούμε, δεν θα κάτσουμε τώρα να ιστορική ανάλυση ναι, ναι, ναι, να ναι. πούμε. Λοιπόν. Βιβλία υπάρχουν, θα μου πεις ποιος θα τα διαβάσει. στην παραλία να διαβάσει τώρα τον εθνικό διχασμό που λέγαν τότε, να πούμε, και τα λοιπά, και τον ανένδοτο. Λοιπόν, ε, του παλάτι ήταν με τους Γερμανοί και ο Γύφτος, ο άλλος ο της Δημοκρατίας, να πούμε, ήταν με τους Άγγλοι και τους Αμερικανοί. Απλά τα πράγματα. Να πούμε το παλάτι πε δεν ήταν και με όλου. <laughs> Εδώ που τα λέμε. Του από παλάτι έτσι. δεν είχε πρόβλημα. Μα yeah. έμεινε εκεί πέρα, δηλαδή άμα βγαίναν οι Άγγλοι και του λέγανε μείνει εκεί πέρα, να σε έχουμε να σε καναρόν μεριμασιλιά να πούμε, θα καθόταν εκεί πέρα. Ένα Φανένα το οποίο πρέπει, πρόβλημα πρέπει να εξετάσουμε την περίοδο εκείνη είναι κατά πόσο επηρέασε, γιατί το εξετάζουμε και με σημερινά δεδομένα, η άνοδο και με τι δυσκολίε τη ΕΔΑ. Και για το κατά πόσο ο ξένο παράγοντα μπορεί να μην ήθελε την ΕΔΑ, επειδή η Ελλάδα είχε μοιραστεί σε ζώνε επιρροή, είχε μοιραστεί δεν θα πήγαινε ποτέ από την άλλη πλευρά. Ότι μπορεί να μην ήθελε ο ξένο παράγοντα ποτέ η ΕΔΑ να πάρει την εξουσία. Η ΕΔΑ είχε φτάσει κάτι που σωστά απίστευτα να πούμε κάποια στιγμή. Έτσι. Και σίγουρα θα την έπαιρνε την εξουσία. Είχε να Μπορούμε ένα... σήμερα να βρούμε ένα κόμμα που να είναι παρόμοιο με την ΕΔΑ. Στο, στο ξεφτιλίκι πολύ όμω. Δηλαδή. Για πε, γιατί σε... Σε βλέπω το μάτι σιγά-σιγά. Λοιπόν, ένα ιστορικό παραλληλισμό για το κατά πόσο μπορεί, αν δεν είναι έτοιμο. Κατά πόσο το θέλουν οι ξένοι, το συμ... οι σημερινοί ξένοι να πάρει τον ρόλο, ούτω ώστε να γίνει κάτι, μπορούμε να το πούμε. Σίγουρα δεν συγκρίνεται το ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΔΑ. Η ΕΔΑ έχει καταφέρει, είχε ένα πατριωτικό πρόταγμα, είχε ενώσει τι δημοκρατικέ δυνάμει, παρόλο το όνομά τη είναι γηγια αριστερά, είχε ενώσει δυνάμει ακόμα και, του... και τη λαϊκή δεξιά, είχε απορροφήσει μέσα τη. Δηλαδή μιλάμε. Μιλίζω... Και είχε και αγωνιστέ του Κερατά μέσα Αγώ, έτσι? Είχε έτσι? Είχε την Ολέα Λαμπράκι, είχε δηλαδή. Ανθρώπου αγωνιστέ, Να προσέχει να σα πω κάτι τώρα. Να Αυτό είναι το είναι ασύ... να, όχι, να μπροσε το καλό, χέστη <σχε> εκεί, και, και για το καλό. Να προσέξει το κουμπί μπατήσει το κουμπί εκείνο εκείνοι και θα την τεινα, αφείτε το σύστημα στον στο μέλλον. Αέρα, αέρα, και, και είναι πέρα. το κουμπί αυτοκατάστροφή περίπτωση μα την παίρνουν εδώ πέρα στην Νυστήρια Ανομία, <σχε> πατάμε το κουμπί και το ξέρουμε ότι τα καθήματα πρώτα και μετά την κάνω. Πρώτα τα καθήκοντα και μετά ανατινάζε του σταθμό. Αυτό για να κάνουμε έναν ιστορία παράλληλισμό, όσο μπορούμε τη εποχή εκείνη. Έτσι. Να πούμε ότι μιλάμε για ένα πραξικόπημα τότε του παλατιού. Επέβαλε μια κυβέρνηση. Να θυμηθούμε του ρόλου που παίξαν οι μετέπειτα του Μιτσοτάκη. Και το πόσο Μιτσοτάκη. Καπέσει ο σταθμό, πρόσεχε, Κακομήρη, μου τι λε. Πρόσεχε. Δεν το γι' αυτό. Δεν το λέμε επειδή είπε το. Το καταραμένο όνομα. Να θυμίσουμε <συμίλυντα> ότι ο άνθρωπο ο οποίο έπεσε με αποστασία από το Σαμαρά, άλλο μπουμπούκι τη πολιτική. Ανέβηκε με αποστασία. Είναι ένα ποιητικό σχήμα αυτό το πράγμα. Είδε τελικά. Είδες ωραίο είναι... πράγμα η ιστορία. Ένα ναι. ωραίο έχει. πράγμα έχει. η ζωή. Παναλαμβάνω. Ιστορία, ναι. Ο άνθρωπο αυτό ο οποίο έφυγε από το κόμμα του. Όντα. Δι... πολιτικά, για μένα αποστάσει είναι το χειρότερο πετό που υπάρχει στην πολιτική. Γιατί όταν ανεβαίνει με ένα κόμμα. και το κόμμα αυτό μένει αυτό πω είναι. Δεν σου λέμε τώρα το κόμμα ανέβει επαναστατικά και γίνει. Εντάξει, παιδί μου, ναι. είσαι με ένα κόμμα, έχει μια ιδεολογία κτλ. Μπορεί να αλλάξει ιδεολογία. Μπορείς να πεις και να συγγνώνομαι. Από τη μια μέρα στην άλλη ένα πράγμα, ρε, αλλά, παιδί. ρε παιδί μου, ξαφνικά να πούμε έτσι, <laughs> πως το δες να πούμε. Το. Αλλά μη φαίνεται παράξυνος, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοιο, ναι, τέτοιο, τέτοιο εθικό στοιχείο, όλη η οικογένεια να πούμε. Και να υπουργοποιείσαι μετά, να παίρνεις ε, οφίτσια, ένα περίεργο πράγμα. Ήτανε περίεργο και δεν ήταν μονάχα αυτός. Βέβαια ήταν και άλλοι να το πούμε κι αυτό. Ναι. Πολύ κόσμος τότε έπεσε πολύ χρήμα, να πούμε. Πολύ Βαλίτσες, χρήμα. Εγώ να προσθέσω κάτι σε όλο αυτό. Δηλαδή, αν έχετε παρατηρήσει το θέμα τη πολιτική τόσα χρόνια, δηλαδή είναι σαν ένα μαγικό σκηνικό τελείω. Ο κάθε ένα παίρνει ό,τι ή θέλει, εξαφανίζεται για λίγο. Εμφανίζεται μετά από καιρό σε μια θέση. Και ήταν σπόντα για τον Πρωθυπουργό μα. Ε, εντάξει, και σπόντα, έτσι. Ε. <laughs> εξαφανίζεται για λίγο <laughs> και λίγο. Δεν ήταν σπόντα, το είπε ξεκάθαρα. Συγγνώμη, ναι. Δηλαδή, εγώ θα σου πω για ένα άλλο πρόσωπο τώρα. Δηλαδή, ο κύριο Τσίπρα, να το πω έτσι. Πώ από τη μία δηλαδή ξαφνικά. Είναι ένα κομματάκι τέτοιο, μια σταλιά και αυτή την άλλη και την αντιπολίτευση, σε τόσο ρυμικό, χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ποιο, ποια μέσα είχε στην τελική. Αυτό θα μπορούσε να μην είναι κακό, και θα μπορούσε απλά να απορροφήσει τη λαϊκή οργή. Θα μπορούσε. Καλά, εντάξει. Το, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρα. Το δεδομένο που έκανα... θα την εκτόνωνε mm. μετά. Προσωπικά <laughs> για μένα ο Τσίπας έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή και το κόμμα του μια, μια παρέ... παρέστηση τελείω αντίσταση. Δηλαδή, ούτε καν. Έτια γι' αυτό είπαμε ναι. ότι η Εδά με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν συγκρίνονται ναι. απόλυτα. Ότι μπορούμε να έχουμε κάποιε κοινέ επαφέ, γιατί η Εδά ήταν με τοπικό σχήμα, ήταν αγωνιστές. Η Εδά ήταν πατριώτε. Ναι. Να το πούμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πετύχει τη συνιστόσα. Ναι, άμα ναι. πε τη συνιστόσα την πατριωτική, εντάξει να πούμε. Ναι. Λοιπόν, ε, και πέρα από αυτό, ο, ε, η Εδά ήταν πολύ αγωνιστική. Ναι. Έτσι. Κόσμος που, άμα η Εδά κατέβαζε κόσμο τότε με πούλμαν στου δρόμου, πνιγύριζε δηλαδή, ελυμήριζε, δηλαδή ελυμήριζε ελυμήριζε ελυμήριζε κόσμο, την Αθήνα για πλάκα. Ο Σιρέζα του τραβάει από το χέρι, δεν θα κατέβει Όχι, κοίταξε. Άμα έβγαινε η κεντρική γραμμή, άμα έβγαινε ο Τσίπρα <συμήριζε> να πούμε <συμήριζε> και έλεγε Κατεβείτε κάτω στον δρόμο, δεν θα κατέβει ο κόσμο. Γιατί ο κόσμο, <συμήριζε> μην νομίζει, και όσοι είναι τώρα και ψήφιζουν ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, εκείνε του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν είναι όλοι στο στενό οικογενειακό κύκλο. Είναι και αγωνιστέ, να πούμε και άνθρωποι κτλ που έχουν αμφιβολίες και τέτοια, αλλά σου λέει τι να κάνουμε τώρα, να μπούμε στις τάξεις, ξέρω πόνο, να αγωνίσουμε mm. και τέτοια. Έχει αγωνιστές. Αλλά όταν αυτοί την κάνουν μούφα να πούμε και δεν μιλάνε... Και όταν καλείς τον κόσμο μια φορά και αυτοί προεκλογικά, πώς θα σου έρθει. Mm. Σου λέει με εκμεταλλεύεσαι εδώ πέρα. Κοίταξε, αυτό θα του λέω συνέχεια. Είχ, είχαμε κανονίσει 3 Σιούλη και τα λοιπά, πανευρωπαϊκή, ε, πανευρωπαϊκή ε, διαδήλωση κατά της Τρώικα. Πανευρωπαϊκά. Κατέβγαν στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην ε, Πορτογαλία, παντού, παντού, παντού, παντού. Και είχε πάει ο Τσίπρα στην Πορτογαλία και είχε πει εκεί πέρα ότι πρέπει να βγούμε στου δρόμου και να πολεμήσουμε και να κάνουμε και να δείξουμε. Και το είχε αυτό στην Πορτογαλία, και εδώ πέρα το κόμμα. Δεν είχε δώσει γραμμή στον κόσμο να κατέβει εδώ στι 3 του Ιουλίου Και ήταν στην Αθήνα 200 άτομα. Μπορείτε να μου πει το λόγο. Καλά, <σταλώς> πλάκα με κάτσε τώρα, έτσι. πλάκα, α, εσείς, κάμι, πλάκα α, α, α, α, <σταλώς> το ξέχασε. Το <laughs> Αφαιρέθηκε. Είχε τόσα πράγματα στο μυαλό του άνθρωπο. Και εσύ να πούμε, τι να κάνει. Τι να να, ο... να πα σε, σε μια άλλη χώρα δηλαδή και να προτείνεις για να κατέβει ο κόσμο στον δρόμο, δηλαδή... Δεν είναι, είναι κακό να πα σε μια άλλη χώρα με την καθηγόρη Πορτογαλία, που είναι μια χώρα που βασανίζεται από τις ίδιες μας, Βεράζει... κακόνοι, να ναι, τι ίδιε πρακτικέ με εμά. Το κακό είναι ότι ξέχασε να πει: Ναι, ναι, ναι. ναι. Θέμα, και αλλά... μιλάμε τώρα ότι πήγε σε μια διαδήλωση εκεί πέρα, ανευπροηγουμένου <laughs> ναι. έτσι. Πολλοί κόσμοι. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε κατέβει πολλοί κόσμο και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Δεν πειράζει, αφού τα άλλαξε τώρα. Εντάξει, τα άλλαξε τα λεγόμενα τώρα. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Ει. Θέλω να δέσω εγώ τη δολοφονία, να κάνω ένα τόλμημα. Το η δολοφονία τότε, πρώτο του Λαμπράκη και μετά του Πέτρουλα, στρώσουν το χαλί για τη δικτατορία. Mm -hmm. Ήταν τα πρώτα δείγματα ότι ετοιμάζεται για μια εκτροπή. Δηλαδή, ε, αυτό που έλεγα και σε πιο παλιές εκπομπές τότε, είναι ότι όλοι φλέρταραν με το παρακράτος. Αυτός που έπεσε το παρακράτος ως Γεώργος Παπανδρέου, στρατολόγησε. Με δυνάμει του παρακράτου και ταγματα ασφαλήτε την Εθνοχρορά. Ο Κωνσταντίνο Καναμαλή, ο οποίο έπεσε και αυτό από το παρακράτο τελικά με το Χαστούκη σε βρεδερίκη και mm. όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι ανέβηκε με τη βία κοινοθέα. Όλοι φλέρτεραν με το παρακράτο, γιατί μου θυμίζει αυτό σήμερα. Και, να, να σου πω κάτι. <laughs> Μπερδεύει το φλέρτ με το γαμίσι. <laughs> ναι. Δεν φλέρταραν. Όντω. Έτσι. Αλλάξω... Οι ίδιοι αυτοί χρηματοδοτούσαν, δηλαδή με τι μυστικέ υπηρεσίε τη ξένε, εντάξει μονάχη του τώρα δεν το κάνανε να πούμε. Βοηθάγανε και οι ξένε υπηρεσίε. έτσι. Και αναλώσιμη Αυτή... πολιτική. Έτσι. Αναλώσιμη πολιτική και ο, ο πλέον αναλώσιμο είναι ο λαό βεβαίω. Προκειμένου να εγκαθιδρυθούν τα συμφέροντα κάποιων κτλ. Κάθε φορά πως τους συμφέρει να πούμε. Αλλά πάντοτε αυτοί κάνουν σεξ με το παρακράτο. Κανονικό Και μετά το, το παρακράτο καταλαμβάνει την εξουσία στη χώρα, αυτοί είναι αθώοι αριστερέ. Άμπρακου. Βγαίνουν και το καταγγέλνουν. Φλέρταρα με το παρακράτο όταν ανέβηκε η Χούντα. Στην εξουσία το ήταν όλε οι αθώε και δεν έφεγε κανεί για τίποτα από mm -hmm. ό,τι έγινε. Mm -hmm. Μην ξεχνάμε για να δέσουμε κάτι ότι όπω η δολοφονία ε, ε, Πέτρουλα έφερε τη Χούντα και λαμπράκι κατά κάποιο τρόπο, μην ξεχνάμε ότι δύο χρόνια πριν μπούμε στο μηχανισμό του μνημονίου, όσο λογικό άλμα και αν είναι αυτό, είχαμε τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Και όχι μόνο τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, και αμέσω μετά τη Μαρφή. Έτσι, τον τύπο εκείνον που μα δίνει τα αποτελέσματα των εκλογών σήμερα. Βγενόπουλο να λέμε και τα ονόματα. Και να πούμε ότι πρόσφατα είχαμε τη δολοφονία ΦΥΣΑ. Την οποία και αυτή μπορεί να ανοίγει μια βλέα. Όπου σήμερα. τότε ήταν που πεζόταν όλο αυτό με το συνταγματικό του τόξο. Να πούμε και δεν ξέρω εγώ τι και ή είστε με την νομιμότητα ή θα είστε με την παρανομία κτλ. Και, και όλη αυτή η ιστορία που είχε ξεκινήσει με τον αντιφασιστικό ντεμέκα αγώνα. Που να, πρέπει να το ψάξουμε να το δούμε. Ποιο χρηματοδοτεί του αντιφά. Mm. Σόρο και τα λοιπά, τι είναι αυτό το αντιφασιστικό κίνημα, δηλαδή όταν βλέπω και βγαίνουμε και κάνουμε αντιφασιστικό αγώνα και λέμε να φύγει η Χρυσή Αυγή, να του ξαφανίσουμε, να του κλείσουμε μέσα και τα λοιπά, και ξεχνάμε όλου του άλλου που κυβερνάνε να πούμε λε και δεν είναι φασίστες αυτοί, mm. απλώ έχουν παρεκτραπεί λιγάκι από το δημοκρατικό δρόμο. Να πούμε και, να πούμε και το άλλο, άλλο να είσαι αντιφασίστα και άλλο πράγμα, έτσι, αντιφασίστε. Αυτό που είσαι αντιφάσεις είσαι κάτι άλλο. Μπαίνεις σε ξένα πράγματα, Συγνώμη σε ξενόφερτα. Ρε φίλε, να, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, να, να, θέσω, να θέσω το εξίσλογικό λογικό ερώτημα. Δηλώνω δημοκράτης, ωραία. Ή δηλώνω αρχικό, είναι λέω εγώ. Είναι δυνατόν να, μην, να είσαι φασίστας. Ή, υπάρχει περίπτωση να είμαι υπέρ του φασισμού. Εκτός, εκτός... Δηλαδή πρέπει να δηλώσω ότι δεν είμαι... Ότι είμαι κατά του φασισμού, πρέπει να το δηλώσω. Αυτό όταν συζητά το. με τον Άδωνη, όπου για τον Άδωνη είναι οι αναρχοφασίστε και οι κομμουνιστέ, οι οποίοι είναι μια ολοκληρωτική δικτατορική. Ναι, τώρα κοίταξε, μιλάμε δημογία. σε λογικά πλαίσια, τώρα, μιλάμε, πούμε, ναι. καθημερινή άνθρωποι, Να πούμε στον αριό μα τον δρόμο κτλ. Και συλλέγω εγώ είμαι δημοκράτη, και μιλέει εσύ, εγώ είμαι κομμουνιστή, και μιλάει ο άλλο να πούμε, εγώ είμαι οκ, okay. λοιπόν, και θα σε, θα σε ρωτήσω εγώ. Δεν μιλες, αντιφασίστας είσαι. <laughs> δηλαδή, υπάρχει, περίπτωση, <laughs> υπάρχει περίπτωση να είσαι και φίλος του το φασιστό, κατάλαβες. <laughs> λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Όλο αυτό το πανηγύρι να πούμε, είναι ακριβώς για, του, για τον εθνικό διχασμό. Και όχι μόνο και για δηλαδή, την α, α, απεθνοποίηση. Η αριστερά Γιατί ο... έκανε τεράστια μαλακία. Εμένα δεν μου αρέσουν οι αριστερά και οι δεξιά να πω τα κάνω αυτά. Η ξε... λεγόμενη, ειδικά νέα αριστερά. Παίζω, μου, ξέρω ότι παίζω το παιχνίδι των εξουσιαστών ναι. γενικώ. Όταν διαχωρίζω τον κόσμο σε δεξιά και αριστερά, υπάρχουν οι εξουσιαστέ και οι εξουσιαζόμενοι. Και οι αντιεξουσιαστέ. Είστε... Οι πραγματικοί που είναι σε πολλά δημοκρατικά μετερίζια. Κοίταξε, αντε... από τη στιγμή που δεν είμαι εξουσιαστή, είμαι αντεξουσιαστή. Μπορείς να είσαι εξουσιαζόμενο, αλλά όχι αντιξουσιαστέ. Ε, Ασφαλώ. Ε, άκου λέει. Αυτό είναι το πιο ψηφιακό από μια Να φόλτα. σε πάω από όλα όπου θέλει τώρα. Σκαφετέρια, <laughs> αυτό όπου στάρει να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά. Κοίταξε. Επέτρεψε η αριστερά. Το λέω α πούμε για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Επέτρεψε η αριστερά να βγαίνει οι να φασίστε, να πούμε. Το παρακράτο. Οι πουλημένοι οι τύποι που τα παίρνουν, ξέρω ή έτσι ή αλλιώ και να βγάζουν την ελληνική σημαία να πούμε και να το παίζουν πατριώτε. Οποίοι... Να πάρουν τον πατριωτισμό στα χέρια του τώρα οι χρυσαυγίτε μα. Οι, λοιπόν. οι άνθρωποι οι που καταδίδανε του συνανθρώπου του, οι άνθρωποι συνεργάστηκαν. Που δώσανε τους άγνους, όρκο. Που δώσανε όρ... όρκο στην Κύπρο. Οι άνθρωποι μετά συνεργάστηκαν με το Σκόπι και του Άγγλου. Οι άνθρωποι μετά συνεργάστηκαν με του Αμερικάνου. Οι άνθρωποι μετά επέβαλαν τη χώρα. Οι άνθρωποι που σήμερα συνεργάστηκαν με την Κύπρο. Έτσι. Και έδωσαν, παρέδωσαν την Κύπρο στου Τούρκου και του Άγγλου, μην ξεχνάμε, γιατί η Κύπρο είναι υπό τριπλή κατοχή πλέον. Ευρωκρατική, αυτό το γράφημα Αγγλική, Τούρκική. Είναι από <laughs> όλε τι μπάντε κατεχόμενη, αυτοί οι πατριώτε. Ναι. Λοιπόν, η αριστερά επέτρεψε λοιπόν αυτό το πράγμα να, πάρει χέρια της, η... να πάρουν οι φασίστε στα χέρια του τη σημεία και το... την πατρίδα να πούμε και να το παίζουν πατριώτε κτλ. Και, και αυτοί, είπαμε, το λέγαμε και την άλλη φορά να πούμε. Βγαίνουν στι διαδηλώσει με τα σημαία του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε. Γκουγκλάρετε να μπείτε να δείτε συγκεντρώσει τη ΕΔΑ τη περίοδου εκείνη στις ελληνικές σημα... σημαία. Μα κοίταξε να σα πω κάτι. Διεθνιστές είμαστε. Δηλαδή, θε... εγώ μεγάλωσα με το σύνθημα πατρίδα μου όλη γη και κάθε άνθρωπο, έτσι. Κατάργηση των συνόρων κτλ. Αλλά θα τα καταργήσω εγώ τα σύνορα. Δεν θα με τα καταργήσει να πούμε ω όρο και ο Ρότσιλ και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος γύφτο να πούμε παγκοσμιοποιητής, έτσι, δηλαδή οι Εβραίοι να πούμε μαλάκες είναι, που έχουν τη σημαία τους, το, το θρησκευτικό τους σύμβολο και τα λοιπά, και το παίζουν και το, και το ανεμίζουν και παντού σε όλο τον κόσμο και το προβάλλουν και τα τέτοια, οι Αμερικάνοι μαλάκες είναι, κρεμάνε παντού τις σημαίες. Εδώ γιατί πρέ... είναι παντοκράτορε αυτοί, να πούμε. Για να τα κάνουμε καλύτερα. Για, γιατί για να μπορέσεις να ενώσει έναν κόσμο, πρέπει να του δώσει κάτι, να του δώσει ένα σύμβολο, μια ιδέα, κάτι. Δηλαδή να δώσω εγώ τώρα στον κόσμο την ιδέα ότι θα καταργήσουμε τα σύνορα. Οκ. Okay. Με ποια δύναμη είναι μεγάλη. Υπάρχει παγκόσμιο εργατικό κίνημα, α πούμε. Υπάρχει παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα, σοβαρό, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αναρχικό κίνημα σε όλο τον κόσμο, σοβαρό. Ιδρύθηκε και να πούμε το τι έγινε. Αφού συζητάμε αυτό το πράγμα, πώς φτάσαμε από τις μεγάλες διαδηλώσει κατά της παγκοσμιοποίηση που είχαν γίνει στι αρχέ του 2000 mm. ε, στη Γένοβα. Όπου Για... μαζευόντουσαν οι yeah, 1300 μια τεράστια διαδήλωση κατά της παγκοσμιοποίηση με πραγματικούς αντιεξουσιάστρε. Που είχε σκοτωθεί και ο Τζουλιάννη να θυμηθούμε τώρα. και από τότε, πώ είδαν ένα κίνημα με χαρακτηριστικά που γέννησε του Απατίστα. Που γέννησε δηλαδή, ένα κίνημα και με πατριωτικά χαρακτηριστικά, αντιξουσιαστικό. Πώ καταφέρανε μέσω ιδρυμάτων τύπου Αντιφά να περάσουν αυτό που θέλουν οι παγκοσμιοποιητέ. Δηλαδή, σε χτυπάμε με παγκοσμιοποίηση, μα απαντάς με παγκοσμιοποίηση. Mm. Mm. Δεν έχουν καμία σχέση με τι διαδηλώσει τη Γένοβα όλα αυτά τα σημερινά. Ούτε με, τη... με το θάνατο του Τζουλιάνι, ούτε με του τότε αρχικού. Όλα αυτά τότε ήταν μεγάλη ελπίδα. Δηλαδή, εγώ τα έβλεπα, ας πούμε, και έλεγα επιτέλου. Ο κόσμος οργανώνεται, να πούμε. Τίποτα, εξευθυλίστηκαν όλα αυτά τα πράγματα και έχουμε φτάσει στο σημερινό του πράγμα, αυτό που βλέπουμε τέλο πάντων. Συγγνώμη, ε, μα είναι και απόλυτα ε, λογικό, από θέμα που πλάνησες και παραπλάνησε όλα αυτά που ήταν αυτή τη στιγμή. Γιατί, άμα η, το παγκόσμιο σύστημα όλα αυτά τα ήθελα να σπάσει με αυταρχικό τρόπο, κάπως θα ξύρεσε σε πολλά άτομα αυτό το πράγμα κάπως θα... Θα ήταν εγρήγορη μια μυαλού, κάπω θα έρθει. Ναι, ναι, δηλαδή, δηλαδή, θα κινητοποιούσε τον κόσμο. Θα κινητοποιούσε κάπω. Δηλαδή τους <συνή> Ενώ τώρα όμω. όταν ναι, η παγκοσμιοποίηση σου πασάρει μια δική τη παγκοσμιοποίηση που με, ούτε, σε ψευδέ εκπροσωπεί αυτά που θέλει να κάνει. απέναντι. Ναι, ναι, ναι. Καλέ απέναντι, αλλά στην ουσία σε κάνει ό,τι θέλει. Έχει τα ε, να, και για να κλείσουμε το θέμα το, το οποίο αφιερώνουμε σήμερα του Πέτρουλα, να διαβάσουμε κάτι από το χρονικό της δολοφονίας. Ναι. Λοιπόν, ο χωριστός το του Πέτρουλας πούμε ήταν και στην Λαμπράκη, ήταν στην Ελλάδα. ήταν 21 Ιουλίου νύχτα σε λαμβάνατε χτυπημένος από αστυνομικούς στις 10 το βράδυ. Συμβολή, σε συμβολή οδών σταδίου και χρήση του Λαδά. Ε, μιλάμε για την Ιουλια... Ιουλιανά πάντα. Ε, καταγρα... ε, η καταγραφή η πρώτη καταγραφή του χτυπημένου Πέτρουλα αναφέρεται στις 3 το πρωί 22 Ιουλίου στο σταθμό Α Βοηθειών στην 3η Σεπτεμβρίου όπου διαπιστώνεται το θάνατό του. αυτόματα εκτιλήσεται μια λισαλέα προσπάθεια γρήγορης σταφής πριν κάνει ένα τύλιο ήλιος ότι προσπαθήσετε να τον θάψουν κρυφά του γονεί του χαράματα, χαράματα και τώρα εδώ το άρθρο που διαβάζουμε από το χατζικόστα.gr έχει τα ερωτηματικά τη δολοφονία Πέτρουλα. Λέει πού βρισκόταν ο Πέτρολα από τι 10 που τον παραλαμβάνει η κλούβα μέχρι τι 3 που, που δηλώνεται στο σταθμό Α Αθηνών. Είναι τυχαίο ότι οι αστυνομικοί με στολέ γιατρών διαπίσωσαν το θάνατό του. Γιατί επεδίωξαν την ταφή του κρυφά από του δικού του πριν ανατείλει ο ήλιο. Γιατί δεν επέτρεψαν σε γιατρού τη οικογένεια Πέτρολα να κάνουν ικροψία. Η επίσημη κρατική του εκδοχή κάνει λόγω για θάνατο, ασφιξία λόγω δακρυγόνου. Πώ όμω εξηγούνται τα ολικά σχήματα στο λαιμό του που διαπίστωσαν. Σχισήματα. Ναι, σχισήματα λέει. Mm -hmm. Σχ... Ναι, σχισήματα στο λαιμό του που διαπίστωσαν οι δικοί του μόλι πήραν τον νεκρό. Ισχυρίζονται πολύ ότι. και οι διογονεί το, ότι το στραγγαλίστηκαν. Ότι πιάστηκε ζωντανό και στραγγαλίστηκε. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι είχαν εκδοθεί και αεροπορικά εισιτήρια προκειμένου να φυγαδευτεί ο νεκρό και να πεταχθεί στη θάλασσα σύμφωνα με μαρτυρία τη μάνα, Είναι αλήθεια πω είχαν αφαιρεθεί από το νεκρό εγκέφαλο σε πνευμόνια που θα αποδείκνυν την πραγματική αιτία του θανάτου. Η εκταθή πάντω όπω μαρτυρεί η μάνα, απέδειξε πω το κρανίο του Πέτρουλα είχε δεχτεί ραφεί από χειρουργική επέμβαση. Τώρα διαβάζουμε τη μαρτυρία τη μάνα. Εκείνο το βράδυ, λέει η μάνα, τηλεφώνησε πω θα αργούσε. Αστυνέστητα προέτρεψα τα αδέρφια του να φάνε και να ξαπλώσουν. Όμω εκείνα τον περίμεναν. Περιμένοντά τον λαγοκοιμήθηκα. Ξάφνω το κουδούν χτύπησε δαιμονισμένα, ήταν από τη χωροφυλακή. Τι να ήθελαν τέτοια ώρα, Παναγία μου, ρωτούσαν για το σωτήρι. Μέσα είναι, κοιμάται και τρέχω αλαφιασμένοι προ το δωμάτιό του. Η θέα του άδειου κρεβατιού μου πάγωσε την καρδιά. Κάτι κακό συμβαίνει. Μην πανικοβάλλαιστε, τη λένε, τον έχουν λίγο χτυπημένο στο νοσοκομείο. Να μην διανοηθεί. Να μην διανοείστε ότι, ότι θα κάνετε ρούπι από εδώ. Του κρατήσανε δηλαδή κιόλα μέσα. Μου πήρατε το παιδί και μα κρατάδει και κρατούμενου. Άθλοι λέει η μάνα: Πάρτε το όπω θέλετε, από εδώ δεν θα το κουνήσετε. Σαν αγρέμι στο κλουβί, πληγωμένοι από το να μην μπορώ να δω τα αγόρι μου, η ώρα προχώρησε. Αυτή τη φορά οι άνθρωποι τη ΕΔΑ πέρασαν το κατώφλι του ανήσυχου σπιτιού. Έκαναν πω δεν γνώριζαν, Όμω το κακό το μείνησαν στον άντρα μου. Εγώ αγνοούσα τα πάντα. Σε λίγο η αστυνομία μα οδηγεί στην ασφάλεια. Τέτοια εντολή είχαν, τίποτα παραπάνω. Μα πώς να ησυχάσουν στο τζιπ, να σου στερούν το ακριβό παιδί σου, να μην ξέρει που βρίσκεται, το σπλάχνο σου, πω είναι χτυπημένο και μοναχό. Πού μα πάτε επιτέλου, Δεν φτάνει που μα πήρατε το παιδί, μα θέλετε και κρατούμενου. Και τώρα εδώ είναι η ωραία τη αστυνομία, η περίθαλψη. Στο τμήμα μα φέρανε γλυκό, κατά ύφη, στι 4 ώρε εγώ δεν θέλω γλυκό, το λέω. Τρίψε το στα μούτρα σα. Θέλω το, το γιο μου. Αρπάζω όποιον βρίσκω μπροστά μου και λέω. Βρε παλιόσκυλα, σκοτώνατε τα παιδιά του λαού με πενταροδεκάρε. Η μάνα, μάνα, δε σας σας, μάνα δε σας, δεν σα γέννει εσά. μάνα δεν σα γέννει σε εσά. δεν σα για εσά. Την ίδια ώρα στο γραφείο του, καμα, του Καραμπέτσου, είναι ο αρχηγός που λέγαμε πριν την αστυνομία. Στην αστυνομία του Καραμπέτσου είναι αυτό το καλό παλικάρι. Αυτό το κάθαρμα, ναι. Ε. <laughs> Πιέζουν τον άντρα μου να υπογράψει ότι ήταν ατύχημα. Και υπογράφει. Φόνο εκπρομελέτης. Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε τα έξοδα τη κηδεία. Παιδί μου, Λεβέντι μου, Αιδώνη, Γελιοντάρι, Κακούργοι, Καταραμένοι, Ναστε. Σκόντουσαν το σωτήρι. Τον πήραν στο νεκροτομείο. Οι μπάτσι έχουν ζώσει την περιοχή και δεν αφήνουν κανένα να πλησιάσει. Χριστιανική κηδεία σεισμία τα μεσάνυχτα. Δεν έχετε επιτέλου ούτε ιερό ούτε όσιο. Πριν βγει ο ήλιο μου ζητάτε λειτουργία, ούτε Γερμανοί δεν το αποτόλμησαν. Αντίχριστη, έχετε έχει. Είχε αντιδράσει καθοριστικά ο παπά. Το πτώμα του Σωτήρη εξαφανίστηκε από το νεκροτομείο. Απαγωγή νεκρού, για φαντάσου! Ο Μήκη όμω μαζί με μπριλάκι, νεφελούδι, λιόπουλο κινούνται δραστικά για να σταματήσουν την ταφή και να γίνει νεκροψία με την παρουσία γιατρών τη οικογένεια. Διότι λένε ότι υπάρχουν πληροφορίε πω ο Σωτήρη τραγκαλίστηκε. Όλοι στο νεκροταφέ τη κοκινιά. Καψάκι προ τούμπα, κύριε Υπουργέ Παρετού, είμαι εγκλωβισμένο από δικηγόρου. Ο Ελαιόπουλο μπαίνει βία στο ακουστικό. Θέλουμε το νεκρό στο σπίτι. Και πού θα τον θάψετε, στον κήπο δολοφόνη! Αρκεί να μα τον δώσετε. Θα τον χαρώ για τελευταία φορά, έστω και σιωπηλό. Τα κουστούμπα, λέει η μάνα, φοβάστε το σωτήρι μου ακόμα και νεκρό. Πάρτε τον λοιπόν, αλλά να ξέρετε, κύριε Ελαιόπουλε, ότι λαμβάνετε ευθύνε για οτιδήποτε και συμβεί. Εγώ δεν υπογράφω συναισθηματικέ, λέει ο Ελαιόπουλο. Ο λαό κλείει το νεκρό του, εσεί προσέχετε πώ πορεύεστε η τη μαρτυρία τη Μάνα για το πώ δεν τη δίνανε το παιδί τη. Και εδώ κάνει μια ωραία ανάλυση μετά για τη Γουλιανά, τη, τη Χούντα, την παράδοση τη Κύπρου και όλα αυτά. Ναι, πραγματικά κτλ. Πολύ ωραία ανάλυση. Το θέμα είναι Μπορούμε ότι. Μπορούμε να τα ανεβάσουμε κιόλα, να μην Το θέμα είναι ότι έγινε μια τεράστια διαδήλωση, δηλαδή η κυρία Τουπέτρουλα ήταν πάλι μια ευκαιρία. Να ξεσηκωθεί να, ο κόσμο να, να βγει στου δρόμου κτλ. Του πάτησαν να το θάψουνε, εντάξει. Εναντίον τη ξενοκρατία πάλι και των βασιλιάδων που είχαν βάλει ξένε δυνάμει, φυτέψει στη χώρα μα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέει έχει ξενοκρατία να πούμε. Δηλαδή δεν είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτο. Εννοείται. Από το 1800 τόσο που ανεξαρτοποιήθηκαμε και παραδώσαμε την εποχή τη χώρα μα στη Μεγάλη Βρετανία την επόμενη μέρα ήμασταν το κράτο. Λοιπόν. Αλλά έχουμε περάσει πολλού δάδε, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, επειδή τώρα είπαμε όλα αυτά που είπαμε για το... και την περιγραφή τη Μάνα, α πούμε, που ήταν πολύ συγκλονιστική κτλ. Θα βάλουμε τραγουδάκι. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι με τον Τζονη Κάσκι. Να βάλουμε αυτό που είναι πιο ελληνικό επειδή κάναμε για το ζήτημα και να βάλουμε μετά τον Τζοντα. Βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, ναι. λοιπόν, αυτού του έχουν βαρεθεί, νομίζω ότι αυτό είναι το ίδιο. βαρεθεί τραγουδί, Μαρία Εντάξει λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν Τους ψευτοφύλους που με κολακεύουν Που απ' τους άλλους θεν παλικαριά Κι οι ίδιοι τα βράκια Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί Τους έχω βαρεθεί Και πέστε μου αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατώ φάρα Στην ημεζήλο περισσό Στο σβερκό του λαού χωρώ. Στης ιστορία το χοντρό το κινητή Την έχω συγχάθει Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους Τους Γερμανούς, τους προφεσόρους που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δε γεμίζαν όλο ένα κυλιά. Οι Υπαλληλεί και φοβιτσιάριδε, δούλοι του έχω βαρεθεί. Και οι δάσκαλοι τη νεολαία κόβουν στα μέτρα του του μαθητάδε κάθε σημαία. Πlessιώνουν του Ιστού με ιδεώδη υποτακτικού. Πού είναι στο μυαλό, νοθροί. Μα οι Πακοοί έχουν περήσει. Ω έχουν βαρεθεί και ο μέσω αμέσω. και κερδίζει ποτέ. Μα από παθήματα, χορτάτο που συνηθίσει στην κάθε. Να έχει γεμάτο το ντορβά και επαναστάσει στα μυρά του. Αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κύπικε <Κι> με χέρι γνώ. Ήμουν τη Πατρίδα στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στιχιά, στιχάκια, Με τους του σοφού του κράτου τα έχουν Εδώ είμαστε λοιπόν εις του πλατεία Ρέγγιου ε, ε, Πολύ ωραίο τραγούδι τη Μαρίας Δημητριάδε του, του, του αποδίδει ωραία η Μαρία Δημητριάδη ναι, ναι, Είναι ναι, τραγούδι ναι. του Βόλφ Μπίρμαν ναι. Αντικαθεστικό στην ανατολική Γερμανία που τον είχε αποκηρύξει εδώ το το δικό μας να πούμε γιατί ήτανε ενάντια του στο Ανατολικό πλειο. Αυτό το είπαμε την ένα που παίζει το τραγούδι. Τι έγινε το δικό μας που ε, ε, ε, αποκυρίζει και ξένους. Έχει πάρει φόρα εκεί πέρα. Δεν μασάει. Δεν μασάει, Να γράφει εδώ. Γενικά αυτό το δίσκο να πούμε, αυτό το δίσκο δεν θα τον ακούτε. Τη Αντά... Μαρίας Δημητριάδη, σ... είχε αποκηρύξει σ... ολόκληρο το στα δίσκο. Στα μέλη δηλαδή έλεγε το δίσκο αυτό δεν θα τον ακούτε. Τη Μαρίας Δημητριάδη. Και βιβλία και δίσκο και διάφορα να πούμε συνέβαιναν ε, κάποτε. Όχι ότι τώρα δεν συμβαίνουν σκαλό... δε, Δεν τα μαθαίνουμε. Σκαλώνουμε εδώ με τη Μαρία Δημητριάδη που ήταν από τραγουδίστρια του. Αγοράκι του. Τι μιλήσα τώρα, εδώ πέρα, πρόσεξε να σου πω κάτι. Άμα ήθελε να βρει γκόμινα, mm -hmm. πήγαινε στο Ρίγα να πούμε, εντάξει. Ήταν η νεολαία του κουκου εσωτερικού αυτό που λέμε σήμερα. ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, ας πούμε, έτσι. Είχε για αγώνες όμως και Ρίγα ε? ο Ρίγας ναι. Ο ήταν η πρώτη αντιδικτωτική ναι. οργάνωση, να πούμε, έτσι. Και ήτανε στην κατάληψη του πολυτεχνείου και τα λοιπά, και δεν συμμαζεύεται και αυτά. Μετά έγινε η νεολία του ναι, μετά, εσωτερικού, ναι. να πούμε, που λέγαν τότε, να πούμε. Και ε, τι θέλω να πω, ε, brother, Άμα θέλει λοιπόν να βρει γκόμενα, πήγαινε στο κουκού εσωτερικού να πούμε, πήγαινε στο Ριγαφερέο. Άμα θέλει να με βρει, ήθελες... <laughs> πήγαινε στην γνέ. <laughs> γιατί εκεί πέρα το πόδι αξίριστο να πούμε κανονικά, την <laughs> ασχάλη αξίριστη, δεν το φέρει. συζητάμε και να πούμε και το άλλο. Έπεφτε γραμμή στου νεολαίου, δεν θα φοράτε τζιν, γιατί είναι αμερικάνικο τρόπο ζωή να πούμε, όχι στον αμερικάνικο τρόπο ζωή. Μιλάμε για τέτοιε φάσει τώρα, έτσι. <laughs> εσύ, εσύ, εσύ, δεν <laughs> τα, εσύ δεν τα ξέρει αυτά, <laughs> <laughs> αλλά περίμενε να σε διαβάσω τον τίτλο ενό βιβλίου. Περίμενε. Πε κάμια μια κουβέντα με τον κόσμο. Να πούμε κάμια κουβέντα με τον κόσμο. Να πούμε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε με τι Μαρές Δημητριάδε είναι από το τραγούδια του Αγώνα, Ένα από το τραγούδι του κινήματο. Εγώ τώρα μάθαμε αυτό το τραγούδι. Το, δεν το αφήνω να το ακούει ο κόσμο. Δηλαδή παίρνει τα σύννεφα. Γιατί είναι ένα από τα τραγούδια πραγματικά του κινήματο και του Αγώνα. Είναι, όντω. Δηλαδή. Αλλά μέσα εκεί αυτό ο συλλέω. Το θέμα δεν είναι το τραγούδι. Το θέμα ήταν ο Wolf Μπίρμαν. Καταλαβέ. Ναι, του Βγαίνει και μας λες να πούμε τώρα ότι υπάρχουν γκούλαγκ ιστορίες και ότι στην Ανατολική Γερμανία τα πράγματα, <Και> δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. λοιπόν <Και> ε, Εδώ πέρα έχω ένα βιβλίο του Νίκου Μπελογιάννη και της Αγγελικής Σκοτί που λέγεται «Σταλινισμός, η τέταρτη μονοθεϊστική θρησκεία». Λοιπόν, του ο... Μπελογιάννη του γιου. Έτσι. Λοιπόν, αυτούν που παθήσαν τον πατέρα του να πεθάνει μέσα στη φυλακή. Χωρί να τον σώσουν, ενώ μπορούσαν να τον σώσουν, επειδή ζήλει ο Ζαχαριάδη στη μνημόνιο exactly. και του πάρει τη θέση. Ιξάγκλι, Ιξάγκλι. Άρε που στα μιλά τα αγγλικά να <laughs> πει. <που> Μα αποκηρύξαν <laughs> τη γυναίκα του. Όχι, το είδα. Έχεις, το έχεις. Κοίταξε, του Κουκουέ έχει αποκηρύξει πολύ κόσμο, να το πούμε <laughs> αυτό. Ο κόσμο αυτό βέβαια χέστηκε. Προφανώς. Βέβαια κάποιοι σκοτώθηκαν κιόλα. <laughs> να το πούμε κι αυτό. Η αλήθεια είναι πω κάποιοι είχαν την ατυχία να του αποκηρύξει και να πεθάνουν μετά. Ναι, λοιπόν. Και γενικώ, α πούμε, δίσκοι που είχαν τέτοια μηνύματα του στυλ, να πούμε, ξέρω κάποιος δηλαδή ο οποίο ήταν εναντίον του Κουκουέ και βγάζε δίσκο, δεν έχει σημασία αν ήταν κομμουνιστή, ε, αναρχικό, αριστερό και αυτά. Καμία σημασία δεν είχε. Αυτόν δεν έπρεπε να τον έχει. Και εναντίον του Κουκουένα, μην ήταν όπω είναι η Μαρέν Δημητριάδη, που ό,τι κατάλαβα, δεν. <laughs> καμία σημασία δεν, δεν είχε αυτό. <laughs> δεν ήταν εναντίον τη Δημητριάδη, ήταν εναντίον του Βολφ Μπίρμαν. Τελείωσε να πούμε, ναι. Και ο δίσκος αυτό ήταν εξαιρετικό στα πολιτικά τραγούδια. Από μια μεριά είχε ποιήσει του Βολφ Μπίρμαν και από την άλλη μεριά ε, του Ναζίμ Χικμέτ. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Του Τούρκου, ναι. Έτσι κι αλλιώ η γη θα γίνει κόκκινη, η κόκκινη από ζωή, ναι, ναι. λοιπόν, η κόκκινη από θάνατο κτλ. Να πούμε. Δεν έγινε, έγινε κόκκινη. Δηλαδή γη... έγινε κόκκινη από θάνατο, μάλλον έπεσε μετά. Έγινε μέσα. κόκκινη από αίμα, να πούμε έτσι. Έπεσε μέσα το τραγούδι, να πούμε την Η γη έχει γίνει κόκκκκκκινη από αίμα. Από αίμα που χύνεται σε, όλου, σε όλη την Ιδρόγειο, από τη Γάζα στη, εκεί στην Παλαιστίνη. Βγήκε σήμερα αυτό ο απίστευτος ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ή ο Πρόεδρος βγήκε Ο Πρωθυπουργός νομίζω. Ο σήμερα, ο οποίος είπε τι. Ο οποίος είπε ότι αξίζει στο Ισραήλ νόμπελ ειρήνης για την αυτοσυγκράτηση που έχει δείξει επέντες τους Έχει δίκιο. Να σου πω, έχει δίκιο. Α, μα και τέτοιοι έχουν πάρει τον Νόμπελ Ιρήνη στην Ιστορία, έχει δίκιο. Όχι, πέρα από αυτό. <laughs> πέρα από αυτό α. Επειδή το πήρε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτό α, το λέω, περίπου το 2012. Μικρή παρένθεση. <laughs> αυτό που έβγαλε τον Νομπέλ, ξέρει ποιο ήταν, να πούμε ο τύπο. Ο Νομπέλ. Όχι, για πε μα, ένα Ήταν ένα τύπο, ο οποίο έκανε εμπόριο όπλων. Ήταν έμπορος όπλων, από του μεγαλύτερου που υπήρχαν ναι, στον yeah. πλανήτη, έτσι. Ήταν... Είχε μαζέψει μια τεράστια περιουσία κτλ. Και στα γεράματα, τον έβγαλε σκολοπιλάλα να πάει ναι. στον παράδεισο. Φαίνεται και καθιέρωσε ένα βραβείο κτλ. Οικονομικό που έφτιαξε ένα ίδρυμα πούμε, το οποίο να δίνει βραβεία και αυτά. Μου το γμάριε πιο απίστευε, Ποιοι, το... <σχ> Αυτοί που είναι μέσα, να πούμε, δε, αυτοί που δίνουν τα βραβεία, ααα, δεν του συζητώ. Να πούμε. Ο ένα μετά τον άλλον είναι καλύτερη. καλύτεροι. <σχ> <Κίσσκερ. σχ> Τι να λέμε τώρα, έτσι. Μου αφί, μου αφί. Βραβείο Ειρήνη, <σχ> να πούμε. <σχ> νομ, Νομπέλο Ειρήνη. <σχ> και άλλο να πούμε, ποιο να πούμε. Έναν, έναν, πιάστο. Όταν, α πούμε, έγινε αυτό με την Τιένα Μεν στην Κίνα κτλ που είχε βγει ο τύπο με τη σακούλα εκεί πέρα που σκοτώθηκε ο κόσμο και ιστορίε, τότε είχαν δώσει το Νομπέλ Λογοτεχνία σε έναν ε, Κινέζο. Κάθε φορά, ξέρει, γίνεται χαμό στο Θιβέτ που χρηματοδοτούν οι Αμερικάνοι από πίσω εκεί ιστορίε, γιατί θέλουν να πάνε κόντρα στου Κινέζου να πούμε και τα λοιπά. Φιλοξενούν το Ταλαϊλάμα. Mm. Ιστορίε, οργανώνουν εκεί πέρα, εκπαιδεύουν αντάρτε ιστορίε και αυτά. Δίνουν ένα νομπέλ να πούμε στο δαλαϊλάμα mm. Λέμε τώρα, κατάλαβες <σχύ> Κάθε φορά Αυτό το ωραίο το πραγματικό νομπέλ Θυμάσαι, κάνασε το και εσύ Α, συγγνώμη, όμως να επιστρέψουμε σε αυτό που είπες Και σε είπα ότι έχεις δίκιο Έχ, Έχει δίκιο ο αυτός no. Που το λέει αυτό το πράγμα Διότι μια τέτοια πολεμική μηχανή Με την ισχύ που έχει Την τέλεια τεχνολογία Τέλεια τεχνολογία, έτσι <σχύ> Δηλαδή ό,τι έχουν Αμερικάνοι το έχουν και οι Ισραηλινοί. Ναι, το Για να μην σου πω ότι οι Ισραηλινοί μπορεί να έχουν και κάτι παραπάνω, έντο μεταξύ, οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών, μπροστά στις μυστικές υπηρεσίες στη Μοσάντι δηλαδή, Η Μοσάδη είναι... είναι τίποτα, μια τρίχα από τα τέτοια, να το πούμε αυτό, επιστημονικά. επιστημονικά Εντάξει, παιδε. άρα λοιπόν, πραγματικά, εάν θέλανε, θα μπορούσαν σε μια μέρα να ισοπεδώσουν τη Γάζα. Οπότε Αλλά έχει δίκιο ότι δείχνουν, δίκιο, δείχνουν δίκιο, αυτοσυγκράτηση. Του αξίζει η Νόμπελ Ιρένη. Αυτό το πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το... Ένωση το... το... Άλλοι από εκείνα που είμαστε οι καλύτεροι. Είναι από αυτή, αυτή, αυτή είναι η ιστορία η κρυφή ιστορία δηλαδή μου, είχε το, μου, είχε το, μου. Είχε βγει το Pax Germanica σαν ιδά. Τότε, ε, ε, όταν είχαμε, είχαμε βγάλει μια είδη στο τίμο στο ραδιόφωνο το προηγούμενο το, για το Νόμπελ Ιρένη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μου βγήκε στον αέρα και λέω πω κάποτε είχαμε την Pax Romana, τώρα έχουμε την Pax Germanica. Έτσι. Γερμανική ειρήνη. Και όλοι λέει: Ζουν ευτυχισμένα κάτω από τη γερμανική μπότα. <laughs> Όπω έγραψε είναι. και ο άλλο δικό σου εκεί πέρα να πούμε: Είμαστε μια μικρή χώρα, δεν έχουμε λόγο και τα λοιπά. Να, λόγια. Και αφήνει μια ισχυρή χώρα και πρέπει να μα προστατεύσει. Αυτό ακριβώ. Και, και μετά πράγμα. μπήκα στο ίντερνετ και είδα ότι υπήρξε παγκσμάνικη ιδεολογία. Υπήρξε σειρά ε, λογοτεχνία. Ε, ε, δεν πέφτει το... από τα σύνορα με βλέπεις δ, δ, ότι είμαι εδώ προηγουμένω. Σειρά φιλοναζιστών. Οι οποίοι γράφανε λογοτεχνία για το πώ θα ήταν ο κόσμο άμα είχε νικήσει ο Χίτλερ τον πόλεμο. Έτσι, θα ήταν. Πακ γερμανικά, αυτό, Φανταστικό. <laughs> <into Germanic. laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> για πάμε στι υπόλοιπε. Ε, τι να πούμε ακόμα σήμερα. <laughs> Κοίταξε, λέγαμε προηγουμένω ότι η γη <laughs> έχει <υπάρχει> γίνει κόκκινη <laughs> και ότι έχουν ματώσει οι πάντε. Δηλαδή, στην Αφρική αυτή τη στιγμή γίνεται τσιπουτάνα. Στην Ασία γίνεται τσιπουτάνας Στην Ευρώπη, εδώ πέρα δεν μα σκοτώνουμε τα όπλα. Μιλάω για την. Κεντρική Ευρώπη και τη νότια Ευρώπη, δεν mm. εδώ που είμαστε εμεί, α πούμε. Έτσι. Πεθαίνει ένα... ο κόσμο αυτοκτονεί, πεθαίνει από την πείνα, πεθαίνει από έλλειψη φαρμάκων, πεθαίνει από ανέχεια κτλ. Από φτώχεια και δεν σημαίνει αυτό, αυτό. το λένε διεθνώ, το λένε οικονομικό πόλεμο που γίνεται. Οικονομική ασφυξία. Αυτό ακριβώ κάνουν οι Ισραηλινοί στο κέρα τη Γάζα. Εγώ αυτό το πράγμα το λέω εμψυχρό δολοφονία των λαών. Mm. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική που δεν έχει κανένα κηρυγμένο πόλεμο, Η νεκροί κάθε μέρα δεν ξέρω πώ είναι. Πέρα από το, το παιχνίδι που παίζεται με την τοπλοκατοχία εκεί πέρα, εκείνη τη πουτάνα, σου κουτώνει ένα τον άλλο για πλάκα να πούμε, έτσι γιατί δεν σταμάτησε το φανάρι, mm. πυθαίνει κόσμο από την πείνα και από έλλειψη φαρμάκων και από ανέχεια. Οι άνθρωποι ζουν σε σκηνέ, εκατομμύρια άνθρωποι στην Αμερική ζουν σε σκηνέ που μέχρι χθε είχαν μια δουλίτσα, είχαν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, δεν έχει σημασία, ψεύτο κεραμίδι, ό,τι και αν ήταν, το είχαν πάνω από το κεφάλι του. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν τίποτα, οτι ασφάλιση, τίποτα για να φιλοξενηθεί σε ένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή στην Αμερική για ένα βράδυ θέλεις από 30 μέχρι 50 χιλιάδες να τα βρεις πού δηλαδή και αυτοί που πεθαίνουν βέβαια δεν δηλώνονται σαν δολοφονημένοι Άχι, έτσι απειδή μισεν εις νοτάδε να πούμε έτσι και τι, στην, Ελλάδα. Πάωσε. στην Ελλάδα υπό καρκίνο έλλειψη φαρμάκων δεν λέει κανεί ότι τον δολοφονήσαν αν σου τα φάρμακα Μόνο κανένα δύο περιπτώσει που βγάλε το κοινωνικό ιατρείο. Τι μία με το φακελάκι ναι, ναι, ναι. που δεν πήρε ο γιατρό και δεν είχε ο άλλο να δώσει, το άλλο με το κοριτσάκι που λένε οι άλλοι δεν έχουμε τα υλικά, δεν είναι ασφαλισμένο. προχθές ποτέ έγινε αυτό. Αλλά πεθαίνει ο γείτονά μα, δεν το μαθαίνουμε, γιατί οι άνθρωποι έχουν και μια αξιοπρέπεια. Μένουμε στο σπίτι και πεθαίνουν μονάχα τι να πούμε, και του βρίσκουμε γιατί μυρίζουν οι μετά. Να Συγγνώμη, μα όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα είναι η σύγχρονη α πούμε πολέμη, όπω και το κάνουμε γιατί α, αν. Μην το λε, στη Γάζα, α πούμε, είναι παλίου Είναι παλιό τύπο πόλεμο. Όχι, δεν είναι πόλεμο εκεί πέρα. Ακούστε, έχουν δώσει η αντολή στα μέσα μαζική ενημέρωση. Είναι πόλεμο, είναι σύγκρουση δύο. Βρίσκονται σε άμυνα, αμήνονται το τέρα, δηλαδή. Ποιο να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Ο Χολιά θα παίξει το δαβίδα. Αμήνεται ένα πράγμα. Αμήνεται τώρα ο τυρανόσαυρο Ρε απέναντι στο Μυρμιγκάκι. Αμήνεται. Και έχουν πάρει εντολή όλα τα μέσα μαζική σε εξημέρου να μην μιλάνε για δολοφονίε και σκοτωμού, αλλά λένε πέθαναν σήμερα πέντε Παλαιστίνοι. Τι πεθάνανε, Ρε μεγάλε να πάθανε. Του έπεσε μια βόμβα στο κεφάλι και του ψήσανε να πούμε. Με βόμβε φωσφόρου και βόμβες διασποράς. Αλλά έχουν πάρει εντολή, αλλά λένε πεθάνανε. Ενώ συγγνώμη, όλα... για του Ισραηλινού στρατιώτε λένε ότι δολοφονήθηκε ένα Ισραηλινό στρατιώτη. Για λιγότερα όπλα. Και οπλικά συστήματα μαζική καταστροφή έκαναν εισβολέ σε ξένε χώρε. Για ανύπαρκτα όπλα. Έτσι. Στο Ιράκ να πούμε για ανύπαρκτα όπλα. Για ανύπαρκτα όπλα έκαναν εισβολέ σε ξένα κράτη mm. οι Αμερικάνοι. Mm. Στην Ουκρανία, απάνω, τι γίνεται να πούμε πάλι εκεί πέρα. Τι αίμα γίνεται, χαμό. Τι παιχνίδι παίζουν και από εκεί πάμε. Τώρα διάβαζα μια είδηση η οποία λέει ότι ένα Ιστιτούτο Αμερικάνικο παραδέχτηκε ότι το Boeing το ρίξανε οι Ουκρανοί. Εγώ λέω ότι ούτε αυτό το πιστεύω, γιατί δεν πιστεύω ότι οι Ουκρανοί στρατιώτε έχουν αυτή τη δύναμη, την τεχνογνωσία να ρίξουν, να ρίξουν τον πόγκ από μόνοι του. Κοίταξε να σα πω κάτι. <laughs> οι Ρώσοι δεν έχουν κανένα συμφέρον να το κάνουν αυτό το πράγμα σήμερα. Όπω να Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζεται τώρα με αυτό το αεροπλάνο, γιατί είχε μέσα και τόσου. Ε... Γιατρού. Γιατρούς να πούμε έτσι. Να το πούμε γι' αυτό. Το είχαμε πει και, την προηγούμενη. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Εντάξει. Φαρμακευτικέ εταιρείε. Να προσθέσω κάτι. Πάτως είναι, είναι δηλαδή ένα μεγάλο αστείο αυτό δηλαδή. Επειδή όλοι σούμε, γενικά οι ηγέτες ε, υποστηρίζουν γενικά στα λόγια τουλάχιστον σούμε, το θέμα σούμε, δημοκρατία και ισότητα και ελευθερία γι' αυτό ακριβώ το λόγο κιόλας ας σούμε, δεν, δεν, δεν επεμβαίνουν με εμφανή μέσα σούμε, για να δολοφονήσουν κάποιου. Το πάνε τελείω δηλαδή, με υπόγειες μεθόδου, έτσι οποιοςδήποτε πάει με, με, με μέσα face to face, των άλλων να κατηγορηθεί αμέσω αυτό για αυταρχικό, για Κοίταξα, για όλα Αυτά σύζυμα. τώρα να πούμε που χρησιμοποιούν όλε αυτέ τι ναι. λέξει, δηλαδή δημοκρατία, ελευθερία και δεν ξέρω τι και τέτοια, mm. αυτά τα κάνουν για να τα ξεφθυλίσουν στη συνείδηση mm. του κόσμου. Γιατί μετά δεν μπορεί να βγει, τα βγεις εσύ να πει παλεύω για δημοκρατία και ελευθερία και σου λέει, Άλλο κάτσε δε μεγάλη. Και η κυβέρνηση το ίδιο να και οι, ίδιονα, που και οι το ίδιο και οι Ρώσοι το ίδιο και οι το ίδιο. όλη δημοκρατία και ολο και ολο και ολο και και κάπως έτσι βγαίνουν και κάποια χρυσάβουλα μετά και λένε την είδαμε και η δημοκρατία που μας οδηγείσαι. Mm. Mm. Κι ας είναι συστηνικές το Σκάστηνε τώρα ένα αυτατικό καθεστώς, ας σφέξουμε καλά. Θέλεις να βάλουμε τον Johnny Cash πολύ λίγες πριν. Μπράβο να χώσουμε... Ποιο να, είναι να, το να, personal, να, personal να, Jesus. Του personal Jesus mm. να πούμε.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 Λοιπόν, επιστρέφουμε με ποιο θέμα, με τη δημοκρατία την οποία λέγαμε πριν, να πούμε και το ωραίο που ακούσαμε για την νομή παρέμβαση τη δικαιοσύνης. Στη, στη... Δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη από έναν εγκάθετο το υπάλληλο που βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει τέτοιο πράγμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ, πιστε, εγώ, αν θυμάμαι καλά, μόνο τέτοιο υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι λες, ναι. Για να καταλάβει σε τι δράμα ζούμε, τώρα πώς... έπεσε από τα σύννεφα. Άξο που κανένα. Για να καταλάβει σε τι δράμα ζούμε, συνειδητοποιήστε το λίγο, το τελευταίο πολιτικό πρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ο Πακοσταντίνο που μα έβαλε στο μνημόνιο. Φαντάζομαι. Τι, τι καλό παιδί να που, που, που το ρωτάει, Άλλη, το θυμάμαι εκεί στην Ερμόνα. Για να πιθάνουν. Λέει κι εμεί πώ θα ζήσουμε με 400 ευρώ. Και λέει, Δεν θα ζήσετε Είναι τόσο απλό. <laughs> ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Ο οποίο αυτό μόνο του έχει υπογράψει, επαναλαμβάνω, τον κ. Τζούλιου στην παράνομη Δανειακή Σύμβαση. Την παράνομη Δανειακή Σύμβαση η οποία δεν έχει περάσει από τη Βουλή και με βάση τη Δανειακή Σύμβαση που έχει ψήφιση καλά μνημόνια, μπλα μπλα, μπλα μπλα μπλα κτλ. Δεν Υπό... είναι, είναι όμω το δράμα αυτό το οποίο ζούμε. Δηλαδή το. Μιλάει το όνομα λιγάκι αυτού του. Πώ τον είπε. Πώ τον λένε αυτό. Χαρδούβελη. Χαρδούβελη. Τι ωραίο όνομα είναι. Χαρδούβελη. Όλοι είναι ένα περίεργο πράγμα. Όλοι του κύκλου Σιμίτη, του κύκλου CDS, του κύκλου του κύκλου Γερμανών, του κύκλου Ζήμινους, ναι. του κύκλου Γκολμαντσαξ, δε... όλοι αυτοί. Ε, ναι, ε, ε, ε, μια οικογένεια. Συν του παιδί σου δεν θα το γόλυβες κάπου, να πούμε. Yeah, λέμε σύντου... Αλλά το θέμα <συντήρια> ποιο είναι τώρα, ότι βγαίνει ο τύπος, να πούμε, στο σύνδεσμο ελλήνων βιομηχάνων που... Σε αυτά τα καλά παιδιά που είναι πα... Άλλοι πατριώτες πατριώτες από εκεί που λέει πρέπει να μειώσουμε τους μισθού αν τους εξαλείψουμε και Αυτό Και στην κατοχή είχαμε αλλά είχαμε και ανθρώπου που ήταν κουκουλοφόροι. Πρέπει να φέρουμε τον να ναι. το κούκουνα εδώ πέρα μία μέρα ναι. να μα τα πει. Να ναι. πει για την κατοχή, α πούμε. Και σήμερα ελπίζω να κρατάει αρχεία για να για κάποια στιγμή να γραφτεί αναβλή. ένα βιβλίο και για τη σημερινή κατοχή. Ποιοι είναι οι κουκουλοφόροι κτλ. Και βγήκε ο τύπο και είπε ότι εντάξει, δεν με ενδιαφέρει να πούμε το τι αποφασίζει η δικαιοσύνη. Εμεί έχουμε μια οικονομική πολιτική. Την οποία δεν εμείς... θα ασκήσει η δικαιοσύνη δημοσιονομική πολιτική. Αν ούτε η κυβέρνηση έπρεπε να συμπληρώσει. Θα την ασκήσει ο Επίτροπο που είναι με στο Υπουργείο μου ακριβώς, και δεν έχει την αναγκαία μου! Εγώ δεν θέλω να ακούσω την δεν θα ασκήσει η δικαιοσύνη. <χω> θέλω να ακούσω ποιο ασκεί την δημοσιονομική πολιτική στη χώρα. Στην καλύτερη περίπτωση είναι ένα εγκάθετο τραπεζίτη. Έλληνα τραπεζίτη, τραπεζοϊπάλειλο. Όταν λέω τραπεζοϊπάλειλο, το λέω κομψά. Ο κύριο Καρδούπελη, λε Στην καλύτερη περίπτωση. Στολιά, τον κύριο στην χειρότερη περίπτωση αυτός τύπος, ζούμε, στη χειρότερη περίπτωση αυτό ο εγκάθετο τύπο απλά υπογράφει. Και τι μου θα στη χειρότερη περίπτωση. Υπόγραψε ρε! Πουφ! Σιγά-σιγά τρώει και ξύλο για να υπογράψει. Δεν νομίζω ότι τρώει ξύλο. Ίσα σα-ίσα λέει παιδιά, έχετε κάτι άλλο να υπογράψω. <laughs> είναι φίλοι μα οι Γερμανοί μα, αγαπητοί είναι φίλοι μα και τρέβει και τα χεράκια έτσι να πούμε και τα λοιπά. <laughs> ε, να πούμε ότι αυτό το ωραίο που είπε κάποτε από τον Κωνσταντίνο, το ακούσαμε και από το άλλο καλό παιδί τη πολιτική. Από τον πάλιο Ρέιτζερ, τον πρωθυπουργό μα, τον Αντώνη Σαμαρά. Ακούσαμε ότι. λέει, κάποιοι πρέπει να πεθάνουν. Το άκουσε που στο εξωτερικό. Το άκουσα αυτό Some και. people must die. Που λέει πάντα, λέει κάποιοι λέει πρέπει. κάποιοι λέει πάντα πρέπει να πετύχει. Η αδύναμη και τα λοιπά. Ναι, ναι, δηλαδή αυτό τώρα είναι με το Δαρβίνο, κατάλαβες. Είναι, πώς το λένε. Αυτό ξέρεις πώ λέγεται. Αυτό λέγεται, λέγεται πολιτικό Δαρβινισμό και είναι η βάση του ναζισμού. Έλα ρε εσύ αμέσω. Το πέρα, δηλαδή, άμα να πούμε. Όσο μαράζει. Έρχεται να συμφωνήσει με τον Δαρβίνο να πούμε. Ε, Φυσική επιλογή, καταλαβέ. ήσα ε, ε, αδύναμο τρεμαλάκα να πούμε. Αι πέθανε παραπέρα, ρε. Ακριβώ. Θα με πει σήμερα, εμένα το παιδί μου πηγαίνει στο Αμερικάνικο κολέγιο, ρε Γίφτο να πούμε. Απολύω ε, την καθηγήτρια του και γόνουν και ε, τρία ε. βραβεία να πούμε. Και έναν έπαινο. Ε, εντάξει, <laughs> και θα σε κυβερνήσει αύριο και μην μιλά πολύ. Εντάξει. Εγώ γιατί νόμιζα ότι η πολιτική υπάρχει για να αντιμετωπίσει τι συνέπειε του Δαρβινισμού με την έννοια. Το ότι κάποιο είναι πιο αδύναμος και πρέπει να υπάρχει πολιτική και κοινωνία για να προστατεύει τον αδύναμο και κάτι τέτοια. Λάθο μα τα μάθανε. Κοίταξε, εσύ δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη να πούμε. Εγώ ναι, δεν πιστεύω. Καμία. Είσαι αντιπιστημονικό τελείω. Τα ισχυρά ήδη επιβιώνουν. Σε έχει δει του χρυσαυγήτε να πούμε. Είναι ισχυρό. Ε? Πόσο πήρανε τι εκλογέ να πούμε. Δεν έχει σημασία αν έγινε νοθεία. Πόσο πήρανε. Καλό ποσοστά πήρανε. Καλό ποσοστά, Συμπίστα, ναι. Λέτε, γιατί, γιατί έχει δει κάτι, ε, κάτι που έχουν πράτσα, κάτι. Μπράτσα, κάτι. Δεν έχουν σβέρκο, να το πούμε αυτό, δεν έχουν σβέρκο έτσι, έχουν μπρατσαράδες τέτοια να πούμε, ε, αυτό είναι, η πιο ισχυρή μαϊμού να πούμε, ο πιο ισχυρό γορίλας θα τη δείξει το μαϊμουδάκι, να του πούμε αυτό, εντάξει, άρα ο πρωθυπουργός έχει δίκιο, είναι αυτός 2 μέτρα, είσαι εσύ 1,5 μέτρο, πού πας ρε, είναι... παπαδομανουλάκι, γιατί είναι ψηλός, να το πούμε, έτσι, είναι ψηλός, στιγάρος, αλλά δεν είναι και 1,5 μέτρο, το έχεις σωστά. Λέμε ρε παιδί Λέμε. μου τώρα, εντάξει, κι εσύ το πήρες αλλά, στη μεζούρα να πω. Αλλά αυτός δύο μέτρα θα κοντεύει. Πάντως αυτό να το τονίσουμε ότι ο κοινωνικό δερεμιθισμός... Δεν, δεν του φαίνεται όμως, δεν... γιατί έτσι όπως είναι στα τέσσερα, mm -hmm. έτσι όπως είναι στα τέσσερα, τον κόβω για 40-50 πόντους του πολύ. Mm. Έτσι. Άμα σταθείς δίπλα το του, του Εντάξει. Καθόλου ναζιστικό αυτό το οποίο είπε ο Σαμαράς ήταν πολύ δημοκρατικό, ότι οι στη... π ο Σαμαρά, πάντα υπήρξε δημοκράτη από τα μικρά α, του α, χρόνια. Α, δεν είπε α, ότι ήταν στου Ρέιτζερ να πούμε. Α, από τότε. Και έσπαγε τα τζάμια <συσχεσίλωνον>, στην Ειδική Οργάνωση. Συγγνώμη, γιατί εκτό από τον δαβινισμό και γενικά στον πλάιντε, από φυσικέ σε Πάντα Έτσι α πούμε, από θέματα που <συσχεσίλωνον>, έχουν επιδείωνα και από την άλλη. Αυτό λέει ο Αντώνιο. Φυσικά πράγματα, παιδιά, γιατί μα εκπλήσει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν εκπλήσω καθόλου. Να αυτό. Παπαδού με ανωλάξει. Εκπλήσω γιατί δεν μιλάει για φασισμού και τέτοια πράγματα. Εγώ δεν ξέρω ότι ο Σαμαρά έχει μια δημοκρατία. Παρελθόν, ότι προέρχεται από. Από πού το ξέρετε. Τους... Το ήξερα, παιδί μου, ότι προέρχεται από του Μπενάκηδε που ήξερα, το ξερετε το ηξερα uh, παιδι του μπενακηδε που ειναι η δημοκρατική οικογένεια την έφερε η CIA στην Ελλάδα να δημιουργήσει το Αμερικάνικο <σίσερα> κολέγιο. Να δημιουργήσει το δημοκρατικό <σί researching> Αμερικάνικο κολέγιο. <σί> ναι, ναι. Κάτι τέτοια ήξερα. Ήξερα ότι ήταν πολύ δημοκρατική προσωπικότητα. Ήταν στα τάγματα τη Δημοκρατία. που έλεγε ότι υπάρχουν μόνο κάτι στα γονίδια να πούμε στα σώματα ασφαλεία. Ναι, κοίτα πράγματα. Και ήξερα ότι είχε και ένα ανεξιάτικο παρελθόν άνθρωπο που δεν είχε καμία σχέση με τα ακροδεξιά που βγαίνουν τα παλούκια να πούμε τότε. Που ναι. δεν είχε κανένα ακροδεξιό τέτοιο με την άπορτη Όχι, όχι. Και εντωμεταξύ, κοιτάξτε, έχει και φίλου Γερμανού, επηρεάστηκε λίγο. Οι Γερμανοί έτσι δεν κάναν, θέλουν να καθαρίσουν τη φιλή να πούμε, να βγάλουν του mm. πιο αδύνατου προ Κάτι τσιγκάνου, κάτι βρέου, κάτι μουφιλόφιλου, κάτι αλλιώ κτλ. Κατάλαβε. Ο Αντωνάκη τα πιάνει τα μαθήματα. Κατάλαβε. Πώ το βγάλει το πανεπιστήμιο. Είναι, είναι τα ιδιαίτερα που του κάναν οι φίλοι ε, του συζήμε. Ε, του κάνουν ιδιαίτερα. ιδιαίτερα τα ξέρει αυτά καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, για πε, τι άλλο. Τι άλλο έχουμε να πούμε το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα και με την ιδιολογιογραφία των τελευταίων ημερών. Ε, άκουσα κάτι, ε, αλλά το άκουσα, ξέρεις κάτι άλλο έκανα και το άκουγα να πούμε, ότι για επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προαλήφουν λέει τη Διαμαντοπούλου. Πάπου το άκουσα. Τη Διαμαντοπούλου. Σήμερα το άκουσα το Πού το άκουσα τώρα, δεν θυμάμαι. Την αντιστασιακή. Την Αντιστασιακή α, την Ανούλα να πούμε. Αυτή που είναι τη λέσχη Μπίλντερμπεργκ του καλοκορίτσι. Ε? Ναι. Λοιπόν. Έχω ακούσει ονοματάρα για αυτό το πω. Έχω ακούσει Διαμαντοπούλου. Έχω ακούσει Μπακογιάννη. Χαααα. <Θα>... Τέλειο. Τη της φα... της οικογένεια τη φατρία Μιτσοτάκη που λέγανε. Αυτή, επίση γερμανόφιλη οικογένεια Μιτσοτάκη, πήρανε το παράδειγμα από τη Μέρκελ που έχει αλλάξει το εβραϊκό επώνυμό τη και έχει κρατήσει του πρώτου άντρα τη να πούμε. Τι γένει Μπακογιάννη. Όχι, η Μπακογιάννη δεν έγινε η Μέρκελ Η, η Ντόρα Η οποία με... ξαναπαντρεύτηκε αλλά δεν έχει σημασία Του κράτησε το όνομα, καταλάβες, ναι Μπακογιάννη Και με ο άλλος το... με τον εξώθαλμο βροχοκύλη Αυτός που έγινε ο αδελφός της που έχει γίνει Με το πιο Με την εξώθαλμο βροχοκύλη που τα μάτια του έτσι να πούν Πως ο Κυριάκος <laughs> Αυτό το έξυπνο παιδί Αυτόν τον έχω ακούσει για επίτροπο Πραγταει είναι πως έχω ακούσει για Γεώργιο Πετρόπουס του Ευρωπαϊκού, Γεώργιο Πετρόπουס του Ευρωπαϊκής Ένωσης για να Πάντως στις λεςχες Bilderberg θα είναι σίγουρα. Είναι... Μέχρι τώρα δύο ονόματα που είπαμε, είναι στις λεςχες Bilderberg το ξέρουμε. Πέμινε, ναι, πω, θα Μήπως και ναι, ναι, τον Στέφανο Μάνο; Γαδώ. Πογένι πιο είναι. Ούτε βράικο αν με τον Τσιβακογιάννη για τη Μέρκελ. ΑgetElementById <σσσ> ποιο <σσσ> είναι, για τη Μέρκελ. Και Σοβάνα, δεν, το... ε, δεν παρακολουθεί. Είναι Που... πολλοευρέα η. Κάθε είναι. μέρα σε έχουμε πλατεία, ρε, λατσάρι, Καλά, συγνώμη, τσάμπα, κανένα κανένα, εδώ στο κρατήρα ρέδιο, σου λατσάρε. Καλά, ρε. Σαν να κάνω τι εκπομπέ εδώ πέρα. Συγγνώμη, παιδιά, μου είχε το διάβαστο. Συγγνώμη. Δικιά σου εκπομπή. Την Παρδούζα δεν είναι για την Κέσνερ. Και όχι μόνον. Ναι. Συγκεκριμένα για την Κέσνερ. Μα και εσύ δεν ασπροσπαθεί. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα, να πούμε η συγνώμη, Κέσνερ, είχα κάνει εκπομπή τότε. Και όπω έψαχνα να βρω για αυτήν και τι σχέσει τη, έψαξα και βρήκα το 98% των μέσων μαζική ενημέρωση στη Γερμανία. Και δηλαδή, εφημερίδε, περιοδικά, yeah, yeah. τηλεοράσει, ραδιόφωνο κτλ. είναι βραϊκά. ένα περίεργο πράγμα να πούμε. Mm. Και έχουν και αυτοί το δικό του το Ισραηλικό Συμβούλιο εκεί πέρα που είναι φιλενάδα. Οι τύποι είναι στου Ρότεροι να πούμε. Αλλά εδώ Τι είναι στα τη Ρώμη. Είναι, είναι τις λίγο τυχαίο στο... το παράδειγμα γιατί η Μέρκελ από Κέστινερ δεν διάλεξε και καλύτερο επίθετο. Δηλαδή, διάλεξε επίθετο ανθρώπου που όσοι είχε υπάρξει στην Ελλάδα γκαιουλάιτερ κάποτε. Ασφαλώ. Του Ραουρ Μέρκελ. Λέρε, δεν έκανε καλή επιλογή, μου φαίνεται αυτό. Όχι, έκανε καλή επιλογή γιατί σου λέει αυτό που ήταν καουλάιντερ τότε. Όπω εγώ να πάρω τη θέση του να πούμε. Κληρονομικό δικαίωμα. Έτσι. Ε, τι κάνουμε, κλείνουμε. Λοιπόν, όχι, δεν θα κλείσουμε. Θα τώρα, επειδή είπαμε, βρωμήσαμε το στόμα μα, το μυαλό μα με όλου αυτού που στη δική διοικητή που που είπαμε να πούμε θα εδώ πέρα. Θα, θα βάλουμε το ήχο Ντελαλούνα. Φανταστικό. Έτσι. Για να. Ηρεμήσει λιγάκι το μυαλό μα, το αυτάκι μα, η ψυχή μα. Εντάξει, πάμε να τα ακούσουμε. <Τι> Hombre y morena, desencima habló la luna llena yeah, pero acá quiero a el hijo primero que le a él. Να Είμαστε λοιπόν εδώ, είμαστε. Να χαμηλώσουμε γιατί ακούγαμε και εμεί τον Τελαλούνα. Έτσι, το ξυπλίναμε λιγάκι το μυαλό μα. Αισθάνομαι ήδη λίγο καλύτερα. Δεν νομίζω με τα παράθυρα που έχει ανοίξει να, αισθούμε, να το κλείσουμε αυτά. Τα παράθυρα που έχω ανοίξει, φίλε, τα έχουν ανοίξει γιατί κάνει ζέστη να πούμε. Γι' αυτό άνοξε τα παράθυρα. Τα Ιντερνετικά παράθυρα, λέω. Α, τα Ιντερνετικά παράθυρα. Λοιπόν, διαβάζουμε από το κουτί τη Πανδώρα. Μη δίνει σημασία. Φουφού, ανακοίνωση. Λοιπόν, η τέταρτη θέση μεταξύ με... 28. Στην τέταρτη θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο ποσοστό πολιτών στο όριο της φτώχεια βρίσκεται η Ελλάδα. Σόπα περίμενε, εγώ, εγώ απορώ ποιες είναι οι τρει μου θέσει. Εγώ, πω. Δηλαδή, εγώ τέχτηκα, Θα τη πω, περίμενε. Δηλαδή, αυτό δεν Σύμφωνα δηλαδή. με τα στοιχεία τη Ελστάτ. Ελστάτ. Ελστάτ Εντάξει, τη καλή που είναι η, Ά, είναι η Ελστάτ, λοιπόν, που αυτά, τα οποία δημοσιοποιούνται στην έκθεση του ΙΟΒΕ το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν πέρσι στο της εισόδημα μικρότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισόδηματος δηλαδή πάρτε αυγό και κούρευτο ανήλθε στο 34,6% ή... Σε 3.795.000 άτομα. Αυτά που λέγαμε πριν, ο δηλαδή, οικονομικό πόλεμο. Σχεδόν 4 εκατομμύρια. <συσχε> δηλαδή ο μισό πληθυσμό. Εντάξει. Ναι. Ο μισό πληθυσμό. Ακριβώ το 1 τρίτο να πούμε. Ακριβώ το 1 τρίτο του πληθυσμού. Είναι ακριβώ το 1 τρίτο. Ναι, εντάξει. είμαστε 12 εκατομμύρια. Και παραπάνω, να μην σου πω. Παραπάνω. Όχι, δεν είναι το 1 τρίτο. Δεν είναι το 1 τρίτο. Προσέθεσα να, όχι. Ναι. ναι, νομίζω ότι είμαστε γύρω στα 10 εκατομμύρια. Μιλάμε για αυτού που ζουν εντό Ελλάδα. Ναι, δεν λέμε ναι, για αυτού που έχουν ξενιδευτεί, που έχουν φύγει χιλιάδε κόσμο. Λοιπόν. Και. Αυτό το ποσοστό λέει είναι συνεχώ αυξανόμενο από το 2010 με το πρώτο μνημόνιο 27,6%. Το 10 πήγε 27,7%. Το 11, 31%. Και το, 12, το 13, 34%. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. 13, είναι... 13, 13, το, τώρα, το 13 τώρα. δεν 13 τώρα. 13 δεν βγήκαμε στι αγορέ. Μπράβο. Γιατί το 13 το ποσοστό. Βγήκαμε στι αγορέ, και... δεν βγήκαμε όλε τι Βγήκε, βγήκε και ο τέτοιο ποιος βγήκε και η BlackRock βγήκε Και Black είπε Rock... ότι είμαστε στα όρια της χρεοκοπίας Όχι ότι είμαστε η πρώτη χώρα που είναι στα όρια της χρεοκοπίας Στην Ευρώπη ή στον κόσμο Να σου κάτι Στον κόσμο Η δεύτερη Η πρώτη είναι η Αργεντινή λέει ναι. Και η δεύτερη είμαστε εμείς, και εμείς Άρα μιλάμε για, το, μιλάμε για τον κόσμο ναι. Μιλάμε για τον κόσμο προφανώς έτσι να το πούμε αυτό Αλλά να σου κάτι Αυτά είναι οι, βλακίες, οι τώρα έχει ανάπτυξη μίξα Άκου... μίξα Άκουγα το πρωί κάποιον Σε αυτό το ελεύθερο κανάλι Στο, στο αληθινό ραδιόφωνο Πώς λέγεται Ποιο λες. Το αληθινό ραδιόφωνο, το real Α στο real Α, το real, το real. Ναι, πριν ακούσω αυτά βέβαια από άκουγα Που βγάλαν έναν ο οποίος είναι της κυβέρνησης Και τα λοιπά και έλεγε ότι να έρθει η ανάπτυξη Μέχρι τώρα ήταν τα χάλια ναι, ναι, Και μην ναι. τα ακούτε αυτά τώρα γιατί Έχουμε 1% ε, Πώς το λένε ε, μειώθηκε το χρέο μα κατά, κατά ένα δι. Ε, το χρέο είναι 320 επισήμω, λένε τώρα. Αν επισήμω, σημαίνει και γύρω στα 370, έτσι. Δεν έχει σημασία. Αλλά μπορούμε να βγούμε στην αγορά να δανειστούμε Κάθε τώρα. Ποιο χρέο, το μακροπρόθεσμο, το μικροπρόθεσμο, και διαφορά. Κάτσε γιατί με μπερδεύει. Εμά με βάζει μεγέθη τώρα, τέτοια. Εντάξει. Τριλαίνομαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Αυτό ο καλό σταθμό, λοιπόν, σήμερα, για να ακούσω αυτόν τον τύπο ενδιαμεσω μεσω μέσω ίντερνετ εδώ πέρα άκουγα δηλαδή, κάποια στιγμή, άκουσα εντωμεταξύ δύο-τρεις τράπεζες να διαφημίζονται. Και μόλις ακούω εγώ τράπεζες σε ραδιοφωνικό σταθμό να διαφημίζονται. Όχι. Oh. Καταλαβαίνω ότι αυτά που θα ακούσω είναι έτσι που θα τα πούνε. Δεν κάνουν προπαγάνδα. Όχι. Ε. Ωραία, αν δεν έχει και κάποιες ελληνμνημονιακές φωνές τουλάχιστον, να πούμε ότι υπάρχουν σταθμοί όπως είναι και, το Skystar FM ο οποίος σ... είναι... Λοιπόν, να σου πω κάτι. Να σας κάτι. Πρέπει. Λέμε ρε παιδί μου ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό, δεν θα ξεσηχωθεί ποτέ ο κόσμος, ποτέ δεν θα περάσουν από δικαστήρια οι τύποι, να πούμε κτλ. τα λοιπά. σου λέει μία στο εκατομμύριο, ότι ο άλλο στο πουδάρει την να πούμε και παίρνει την εξουσία ο λαός. <Καιχε> Τι γάμψα μου. <Καιχε> το λέει επιστημονικά έτσι. <Καιχε> Τι γάμσα μου. Οπότε, Μέχρι και ο Γύφτο, αυτό πώ το λένε το Γύφτο αυτόν στο Μέγκα. Φυσικά. Τα γυαλιά του, αρνούμε Φυσικά. το όνομά του. Δεν συγκαταλαβαίνω. Τον δημοσιογράφο. Τον. Δεν... ο πιο κρετίνος δημοσιογράφος στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή ποιο είναι. Δεν ο δε... ο Πρετεντέρη. Μέχρι δε... και ο ναι, ναι. Μέχρι και ο Πρετεντέρη, όταν γράφει την καθημερινή, κάνει άρθρο. Πετάει κανένα κομματάκι έτσι. Μα πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και για να μην αλλά... μεθαύριο στο δικαστήριο, εγώ. Να, σε εκείνο του άρθρου είχα γράψει, ξέρει. Τα βγιο Χατζυκολά που θα πει εμεί. Είχαμε και ανθρώπου που ήταν τη μυμονιακή. Κάναμε σφερική δημοσιογραφία. Πάνω, εγώ, εγώ, εγώ θέλω να πω την ελέγχου, τρώει ο σταθμό αυτό πρόσθημα. Και τρώει πρόστιμα για αυτό ακριβώ το λόγο. Πρέπει να του διώξει μου την πνηονιακού να γίνει ένα σωρέο skyρι. Δεν πειράζει από τη μια μεριά του κόβουν πρόσθημα και από την άλλη μεριά, οι, οι, οι τράπεζε του δίνουν διαφήμιση. Μην τρελάθούμε τώρα. Μην τρελάθουμε. Έλα. Έλα. Εντάξει, δηλαδή. Και ο Σκάι είχε βγάλει τον Χατζηστεφάνου. Τον Άρητο Χατζηστεφάνου. Δεν δε πρόλαβε να κάνει τον Χατζηστεφάνου, έφυγε. Έτσι. Πάρκα, έφυγε. Ναι, <laughs> αλλά θα πούνε αυτοί και θα πούνε εμεί. Ακριβό... Εμεί δεν είχαμε ήταν... τον Χατζηστεφάνου εδώ πέρα. Ήταν ακριβόπουλ, μακρύνανε προεκλογικά από το Σκάι. Εντάξει. Καλά, δεν ήταν και η ακριβόπουλη. Τώρα μην πούμε. Δεν ήταν, ήταν ο Τσεκεβάρα, δεν ήταν μια κριτική. Δεν ήταν ο Τσεκεβάρα, αλλά δεν ήταν καν τέτοιο εδώ που έχουμε στη συνέλευση των πολιτών. Να πούμε εντάξει. Δεν <laughs> τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, κάθε πολεμένο να πούμε. Λοιπόν, να επανέλθω λοιπόν εδώ πέρα και λέει: Σημειώνεται ότι σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα, που ήθελε να μάθει ναι. τι άλλε τρει χώρε, ποιε είναι. είναι. Η Βουλγαρία ναι. 49,3, η Ρουμανία 41,7 και η Λετωνία 36,2. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτέ οι τρει χώρε, οι οποίε υπόθηκαν αυτή τη στιγμή, δεν είναι Βαλκάνια, υποτίθεται ότι εμεί δεν είμαστε Βαλκάνια. Αυτέ είναι ευρωπαϊκέ χώρε. Ναι, αλλά εμεί που δεν είμαστε Βαλκάνια, αυτέ είναι Βαλκάνια. Εμεί τι είμαστε. Εμεί μα λένε ότι δεν είμαστε Βαλκάνια, η Ευρώπη δεν είμαστε Βαλκάνια. Πρέπει διαλέξουμε. Μα το λένε να αυτό. Ή η Ευρώπη θα, Βαλκάνια, λένε, αυτό, η Ευρώπη να... θα είσαι ή Ευρώπη, έχει να διαλέξει. <laughs> έχει <laughs> μεγάλη επιλογή. Κατάλαβε η ελευθερία είναι να έχει επιλογέ. Ή Ευρωπαίο θα είσαι ή Ευρωπαίο. Αυτέ οι, οι, Από... οι χώρε δεν φημίζονταν ποτέ. Όντω, ισχύει. Είμαστε τέλο πάντων. Η Βουλγαρία, ναι. όλη ευρωπη εχει να διαλεξει εχει μεγαλη επιλογη καταλαβε η ελευθερια ειναι να εχει επιλογε η ευρωπαιο θα εισαι η ευρωπαιο αυτε οι χωρε δεν φημιζονταν ποτε οντω ισχυει ειμαστε τελο η βουλγαρια ολη η βουλγαρια για τη Ρουμανία δεν ξέρω να σου πω πληροφορίε η... και η Λετωνία νομίζω, αλλά για τη Βουλγαρία είναι σίγουρο. Όλη η Βουλγαρία είναι μία ειδική οικονομική ζώνη και επειδή εδώ πέρα δουλεύουνε κοντά, να πούμε, στην περιοχή κάτι βουλγαρόπεδα ένα ζευγάρι κτλ και, και δεν έχουμε και φίλου εδώ, είμαστε φιλαράκια κι αυτά λοιπόν και μας λένε γιατί πηγαίνουνε στην Βουλγαρία εννοείται έχουνε εκεί πέρα κάτι συγκινής και έρχονται και μας λένε παιδιά μιλάμε για συνθήκες απίστευτες απίστευτες συνθήκες και εκεί πέρα έχουνε και κάτι βαρύς χειμώνες κτλ και ακόμη επιτρέπεται να έχουν ένα μπαξεδάκι και ζουν με τα μπαξεδάκια τους οι άνθρωποι. Μιλάμε, η κατάσταση είναι απίστευτη. Η Θελετωνία είναι ένα κρατήδιο μικρό που το έχουν δημιουργήσει πλυντήριο, οι γερμανικές τράπεζες. Η Λετωνία είναι το κράτος πλυντήριο, το γερμανικό Γι' αυτό τραπεδόν. είναι στο 36,2% η φτώχεια. Mm. Καταλαβές. Στο, ναι, στο 36,2%. Εμεί είμαστε στο 34,6%. Αλλά πού θα πάει, ρε. Θα, τους... ναι. θα τους σκήσουμε, εμείς Ευρώπη, ρε, κατά, του σκίσουμε, αργότερα. Εμεί είμαστε στην Ευρώπη, κατάλαβα. Στου Βαλκάνι, να πούμε. Δεν του συζητάμε αυτό. Εντάξει, του έχουμε σκίσει από χέρι. Λοιπόν, ε, ακροατάκο μου, ακροατάκη σά μου. Ε, Τάσαμε στο τέλο του παντό επιστητού. Τάσαμε ει το τέλο του παντό επιστητού. Ο νυχτερινό δεν ξέρω τι έπαθε. Χάθηκε, ξαφανίστηκε σήμερα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα σα βάλουμε και ένα τραγουδάκι. Βάλουμε πουλικάκο. Του Πουλικάκο, Το σκόνη, Πέτρε Λάσπη, κομματάρα μεγάλη του φίλου μα του Δημήτρη και θα και... ακολουθήσουν πόσες ώρες είναι αυτά είναι 103 και 106 μας κάνει 209 300 λεπτά να πούμε δηλαδή έτσι το μετράς είναι ουσιαστικά 1, 2, 3 3 ώρες και κάτι με μόνο 3 ώρες και με τέχνο αφού ξεκινάει στις 7 και 20 φίλε, 3, 6, 18 μας κάνει έτσι mm. 180 λεπτά mm. εδώ πέρα συλλέγω για 300 λεπτά να πούμε τι μου λες τώρα Έχει δίκιο Έχω δίκιο, ε. Μισό λεπτό μπορεί να σε καμπηλήσω. Ε, <laughs> που... Έτσι. Δημοκρατικά, δημοκρατικά, σε εντάξει. Όπω κάνει η κυβέρνηση, δημοκρατικά, Είμα. στα τέσσερα. Λοιπόν, ακροατάκομο, μου, τρει ώρε, έντεχνο τραγούδι, διαλεχτό. Πώ το σε ένα το τρει ώρες και. Εντάξει, τρει Όχι, τρει ώρε είπα. Πέντε <laughs> ώρε να σου Ναι, για... λοιπόν, 5 ώρες, να πούμε, έντεχνο τραγουδάκι. να Λοιπόν, σας αφήνουμε πολλά πολλά φυλάκια Πουλικάκος, σκόνη, πέτ, πέτρες, λάσπη Και να έχετε το νου σα. Το νου σας, σας. Γεια σα. Κλείνουμε? κλείνουμε Κλείνουμε Για κλείνω <χελίδι> Ξάχνω να βρω μια λύση λυζική. Μα όλα στον ορίζοντα τα ίδια και τα ίδια. Γελτίδε μια απάντη μακρινή.